της πόλης βάζουμε μια πολύχρωμη γραμμή.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 Δεχείρηνια στη του. τον πάρι τον ακούτε κάθε παρασκευή στι 8. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα, αδέλφια, λίτες πουλιά, ο Παρίας είναι εδώ. Το περιμένατε όλη τη βιβδομάδα? Όχι. Το περιμένατε ένα χρόνο? Ναι. Η σύμπραξη σήμερα απαιτεί ε, τον κόσμο που γουστάρει το ραδιόφωνο να μας ακούσει. Ε, θα πω ένα μεγάλο thanks στην αρχή για να μην τα λέμε στο τέλος. Ευχαριστούμε λάδι, ευχαριστούμε Αθήνα και όλα αυτά τα γλυκά. Ε, είμαι μαζί με το Σπύρο και τον πάνω, τον πάνω και τον Σπύρο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και αυτά τα δύο άτομα συμμετέχουν στο Κράχ Radio, ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο Χανίων. Πρακτικά, πρακτικά <laughs> ναι. Πρακτικά ναι, επίσημα <laughs> κοινωνικό ραδιόφωνο Χανίων. Κοινωνικό ραδιόφωνο, εντάξει. Ε, κάπως έβαλα και εγώ μια λέξη παραπάνω. Λοιπόν, ε, τι έχουμε να πούμε για εισαγωγή. Θα πούμε ότι ξεκίνησε η παρίας ζωντανά. Είμαστε πάντα στο στούντιο του Radio Reboot, σήμερα, 30 Μάη του Σωτήριου του 2025. Ε, ναι, δόξα τον Αλλάχ. Ε, θα ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή. Να πούμε ότι, εντάξει, ο καιρός είναι όμορφος, ε, η Μητρόπολη λειτουργεί κανονικά, οι τελευαράδες είναι έξω και χτυπιούνται για να πάνε του καφέδες στους τουρίστεν και όλα πηγαίνουν καλώς. Και εμείς από εδώ θα προσπαθήσουμε να σας μεταδώσουμε και να σας πείρουμε τον ιό της ραδιοφωνίας. Αφού ακούσουμε πρώτα κάποια πράγματα για το κραχ, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο radioreboot.gr. Έχει ένα chat στα δεξά. Εκεί μπορείτε να βάλετε κάποιο όνομα και να στείλετε την αγάπη, το μίσο σας, να αναφέρετε κάτι που θέλετε. Γενικότερα, να επικοινωνήσετε κάτι. Σκοπός μας πάντα είναι ο διάβλος να υπάρχει. Σκοπός μας είναι πάντα να είμαστε έτσι, να σπάμε το, τη σχέση που μπούκεδέκτη να υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία. Άρα δεν έχουμε καμία αξία πάνω στα μικρόφωνα. Ό,τι και να πείτε θα το πούμε αμοντάριστο. Πλάκα κάνουμε, γιατί θα αρχίσουν οι καφρίλες. Ε, λοιπόν, δεν κάνουμε πλάκα. Μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε. Και εμείς είμαστε εδώ για εσάς. Για να το μεταδώσουμε. Όπως είπαμε, θα ήταν ευχάριστο να μας στείλετε κάτι. Ήδη τα, τα μηνύματα έρχονται κατά ρηπάς. Ε, καλησπέρα, καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε. Σαλόνικα, Χανιά, Αθήνα. Καλησπέρα. Μπορεί να είναι όχι. Αυτό το μήνυμα να χθε. δεν πειράζει. Το παίρνουμε και για εμάς, γιατί μας άρεσε. Το έτσι. καλησπέρα το τελευταίο είναι όντως δικό μας. <laughs> λοιπόν, τέλεια. Α, και τώρα, πώς θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πώς σας φαίνεται το Studio Direct Reboot. Σπιτένιο θα πω εγώ. <laughs> ναι, είναι όντως σπιτένιο και πολύ όμορφο. Ε, να μιλήσουμε σαν ε, millennials, cozy. Δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά. ή Gen Z, τα έχω χάσει <χω> εντελώ αυτά. Δεν ξέρω. Είμαστε κάπου στο ενδιάμεσο, νομίζω. Τώρα Είμαστε στα μυαλά δεν ξέρω. γενιά περίεργη. Okay. Οπότε δεχόμαστε τον όρο. Είναι πολύ cozy. <laughs> Αλλά cozy vibes κτλ. Ε, ακολουθεί μετά και το side vibes. Πάντα υπάρχει ένα Μπράβο. vibes εδώ που μα ε, ενώνει. Ε, και με καταληξίε είναι όλε δικέ Λοιπόν, ε, πώς ξεκινάμε. Θέλω να μου πείτε δύο λόγια ε, για το Crack Radio. Αν γνωρίζετε, πάντα και ό,τι γνωρίζετε, ε, πώς ξεκίνησε. Ε, αν, π, δεν ξέρω, είχατε κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό σας, από πότε συμμετέχετε και όλο αυτό. Και, εντάξει, θα κάνουμε και διάμεσα κάποιες ε, ερωτήσεις. Πολύ ωραία. ωραία. πάνω. Okay. Ε, ε, ε, λοιπόν... Το κοινωνικό ραδιόφωνο χανίων δεν χρειάζεται να πω σε ποια πόλη δραστηριοποιείται κύριος και τονίζω το κυρίω. Ε, είμαστε λοιπόν στην Κρήτη, είμαστε στο Νότο ε, και η πολύ αυτή ξέρετε τώρα τις δυσκολίες εκτός του με το που ακούσει κάποιος χανιά, θα πει κατευθείαν «Αχ, τι πανέμορφα και μπράβο και τι ωραία πρέπει να ήταν εκεί, γιατί εμείς και τα δυο μας που είμαστε εδώ πέρα σπουδάζαμε στα χανιά, δεν είμαστε από τα χανιά». Οπότε η πρώτη αντίδραση όλων μα όλων είναι αυτό το «Αχ, τι ωραία τα χανιά». Ε, μετά μπαίνει το επόμενο κομμάτι το οποίο είναι το «Ναι, μεν, ωραία, αλλά». Το «αλλά» λοιπόν είναι... Ο παράγοντα του υπερτουρισμός, του λίγο ασφικτική κατάσταση όσον αφορά ε, τη στέγαση, όσον αφορά την οποιαδήποτε αγορά από το πιο βασικό μέχρι το πιο περίτω πράγμα που ε, χρειάζεται ή θέλει να προμηθευτεί από αυτή τη μικρή κατά τα άλλα πόλη, ε, ε, ειδικά το στεγαστικό ε, όσο πάει είναι κάθε πέρυσι και καλύτερα η κατάσταση, οπότε εμ, επηρεάζει αυτό και τις ζωές μας, επηρεάζει αυτό και τη λειτουργία του σταθμού εμ, και γενικά είναι λίγο η κατάσταση περίεργη. Εμ, θες να πεις πού στεγαζόμαστε, Σπύρο? Ε, ναι, ε, το κράχ ε, γενικά ξεκίνησε τη λειτουργία του ε, το 2019 και η αρχική ιδέα ήταν να... Ε, η δομή του να είναι αποκεντρωμένη, οπότε από το 19 και μέχρι πολύ πρόσφατα δεν υπήρχε κάποιο κεντρικό στούντιο. Ε, αλλά οι εκπομπέ γίνονταν από, από τα σπίτια των παραγωγών. Σωστά. Ε, αυτό άλλαξε Κάπως πρόσφατα οι πρώτε δημόσει έτσι πιο σοβαρές γι' αυτό έγιναν με την ανακατάληψη τη αυλή και των κτηρίων στο Λόφο καστέλι το 2021 όπου για πρώτη φορά και πολύ πιο ρεαλιστικά υπήρχε ένας χώρος που θα μπορούσε να στεγάσει ένα στούντιο όπου θα είχαμε και την ησυχία μας κάπως θα ήταν λίγο πιο <laughs> κραχ ε, και νομίζω ένα χρόνο μετά ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε το στούντιο στι παλιέ φυλακέ του... στο Λόφο Καστέλι, όπου παλιά στεγάζονταν το... η Βρυτανία του Πολυτεχνείου Κρήτη. Έχουμε αλλάξει δύο δωμάτια από τότε, <laughs> με την τελευταίο... τελευταία σύνθεση να είναι ένα δίχωρο χώρο, εκ των ένας είναι ένα είναι χώρο για συνελεύσει και ο άλλο είναι στούντιο. Γιατί κράχ? Σίγουρα γιατί όχι κράχ, <laughs> αλλά εκτός αυτού είναι, το λέει λίγο και το σλόγγαν μας ε, κράχ στις κυρίαρχες συχνότητες, ε, όπου επειδή ακριβώς η ρίζα ε, του κράχ σαν ιδέα αλλά και σαν ε, ε, άτομα που απαρτίζουν το κράχ είναι από το μαύρο της ΕΡΤ ε, από το 2013 και μετά ε, μετά άνοιξε η ΕΡΤ υποτίθεται ξέρει με ένα νέο πλαίσιο ε, αλλά τα άτομα αυτά καταλάβαιναν πως πάλι δεν είναι το πράγμα όπως θα ήθελαν να βλέπουν το ραδιόφωνο να είναι οπότε λίγο εκεί είπαν ότι ξέριστη. τι το κράτο έχει όλε τι συχνότητε, τι κατέχει, τι δίνει δεξιά-αριστερά κατά το δοκούν. Οπότε κάτι πρέπει να γίνει για να κάνουμε κι εμεί ένα μικρό κραχ σε αυτέ τι συχνότητε και να δείξουμε ότι υπάρχουμε και μπορούμε να δώσουμε κι εμεί μια άλλη πνοή. Για να ακουστεί, ρε παιδί μου, μια άλλη φωνή βασικά. Γιατί με το άλλη, μια άλλη πνοή ακούγεται πολύ βαρύχδουπο <Συκλή> πολιτικό, ξέρει. Ε, οπότε το κραχ ε, είναι για μένα πανέξυπνο σαν όνομα. Δεν ήμουν όταν ε, ε, ε, εφευρέθηκε. Δεν ήσυναν ω. Ναι ακριβώς γιατί δεν ήμουν εκεί πέρα από την αρχή του ρε παιδί μου ε, αλλά το βρίσκω πανέξυπνο ε, ειδικά με το κοινωνικό ραδιόφωνο χανίων δεν ήτανε όποια και όποια λέξη που βάλαμε απλά για να κολλήσει η λέξη κραχ αλλά βγήκε πρώτα το κοινωνικό και μετά το ραδιόφωνο και μετά το χανίων και μετά βγήκε το κραχ τελικά σαν απόσταγμα οπότε ε, γι' αυτό κραχ ε, αχ βαχ κράχ επίσης μας λέει ο Τροπέας στο τσάτ μα. Ο ε... Τροπέας είναι φανατικός να φανταστώ είναι, Έχει είναι... κασκολάκια Μπορεί κράχ. να είναι καινονός του κράχ Βασικά, ναι. Ναι, Βασικά ναι. ναι Και σίγουρα κολόνα του κράχ Λαμπάδα έστειλες ε, τροπέα <laughs> <laughs> Το πάσιο <laughs> πέρασε ε, Πολύ ωραία ε, Γιατί το κράχ Εγώ όταν το είχα πρώτο, όταν το έχω πρώτο διαβάσει είχα πει και κράχτες αλλά και το κράχ. Θα πάρει και το οικονομικό σενάριο. Σωστά πάρε και το κράχ Άναι, και δηλαδή, αυτό. Όταν λε ότι, OK, όλοι οι άλλοι ε, θα έχετε τρομερή πτώση, mm. ανεβαίνουν άλλοι πλέον στα μικρόφωνα. Ελτσί. Πολύ ωραίο. Τη λαμπρή λαμβάνω ευχέ. Okay. Όντω. Γιατί εντάξει, και νομνό, αλλά και λαμπρό. Okay. Στο όνομα οπότε <laughs> καταλαβαίνει. Λαμπρό τέλεχο, ένα ε, φανταστώ. Ακριβώ. <laughs> ναι, ναι, ναι. <laughs> Τέλεια, λοιπόν τα χαιρετίσματά μας ε, φυσικά στα Χανιά Φίλια πολλά ε, Και στο, ε, στο Λοβ Καστέλη και στου τουρίστε εκεί που έχουν κατακλήσει, έτσι, Γιατί του θέλουμε του καλού ε, ανθρώπου που φέρνουν λεφτά στον ίκλος. τόπο. Έτσι. Ε, είναι τουρίστε και Αμερικανοί στρατιώτε από τα αεροπλανοφόρα που μάλλον αυτή τη στιγμή κάτι έχει στα χανιά. Εννοεί ότι κολυμπάνε και τσίτσιδοι στη θάλασσα ή στο συντριβάνι που έχουμε στο παλιό λιμάνι. Ε, να μην ξεσπάσουν και αυτά από πόλεμο Όμως. σε πόλεμο πάνε. Ενώσεις. Να μην βγάλουν την τάξη τώρα. Βαριά και αν δηλαδή Δύσκολα πράγματα να βγαίνει μακριά από τη χώρα σου, όσα χιλιόμετρα να επέμβει για το καλό του πλανήτη. Είναι ε, πολύ δύσκολο. Ναι. Δηλαδή, λοιπόν. Είναι ένα μήνυ σου περίρωα. Τώρα, αν μα βγει home lander και βγαίνει τσίτσιδο να κάνει. Ε, δεν ξέρω. Οφείλουμε ένα σεβασμό. Έτσι. <laughs> λοιπόν, καλησπέρα και σε ένα δύσκολο όνομα που δεν να το διαβάσω λόγω. ΠΑΝΠ. Ε, Μπορεί να ήταν και πανπ. Μάλλον είναι πανπί, αλλά θα μα πει, θα μας πει θα το ίδιο το άτομο. Θα έρθει. Λοιπόν, ε, κάποιο ερέθισμα ακούγατε ραδιόφωνο όταν ήσταν πιο μικροί, ε, είχατε κάτι, είχατε καμιά επαφή με τη μουσική, ακούγατε. Γιατί τώρα πλέον παίζουν τα podcast, θα μιλήσουμε και πιο μετά γενικά, ε, που πλασάρετε πολύ έτσι, αλλά πιο. Πολύ ο κόσμος ο παλιότερος, έτσι το ραδιόφωνο είναι κάπως ένα vintage memories που λέγαμε και στο 131, δηλαδή είναι μια ανάμεσα, σαν παιδική ηλικία, εμείς λέγαμε α, ακούγαμε τότε ατλαντή, όχι επειδή είχε το αλφάδι, χαζομάρες, ε, δεν είχε καμία σχέση με κάτι τέτοιο, απλά επειδή έπαιζε τρύπε, ξέρει μωρά στη φωτιά, ήταν τέτοια φάση. Εσείς είχατε κάτι? Ε, θα ξεκινήσω εγώ, γιατί υποψιάζομαι η απάντηση του Πάνου θα είναι μακροσκελέστατη. Θα προσπαθήσω να, να είμαι σύντομο. αλήθεια. Ε, εγώ είχα μία μικρή επαφή με το ραδιόφωνο, ποτέ δεν ήμουν φανατικός ακροατής. Ε, έχω πατέρα πρώην ε, από όπου, ο οποίος από κάποια βουνά της Κέρκυρας σήκωνε κεραία και αναμετέδε δεύτερο. Καπό το σωτήριο έτος του, ξέρω εγώ, 80. Okay. Κάπου εκεί. Ε, αλλά ναι, το ερέθισμά μου για να συμμετέχω στο κράχηταν ήταν η παραπέρα όχθη της αντιπληροφόρηση για την οποία θα ήθελα να μιλήσουμε και αργότερα. Αλλά ναι, το, η αφορμή ήταν η εκένωση της Ρόζανέρα το, 2000, το Σεπτέμβριο του 2020 όπου εγώ δεν ήμουν στα Χανιά έτυχε να με αλλού εκείνες ημέρες ενημερωνόμουν μόνο από το Κράχ για το τι συνέβαινε και με το που πάτησα στα Χανιά στην πρώτη σχετική κινητοποίηση απλά βρήκα το πρώτο άτομο και τους είπα θέλω να μου γνωρίσετε ένα άτομο το Κράχ <laughs> την επόμενη μέρα πήγα σε μια συνέλευση του Κράχ και τα υπόλοιπα είναι ιστορία έχουν περάσει από το το Σχεδόν 20. πέντε χρόνια από τότε Ναι, ναι, ναι. Πάνω ναι, Εγώ λοιπόν <laughs> ε, Τι να πω το, το ραδιόφωνο νομίζω είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο ε, κεφάλαιο ε, Στην όλη μου φάση και ζωή ε, Δηλαδή από τότε που θυμάμαι και εγώ τον εαυτό μου Ακούω ραδιόφωνο ε, Από τα τέσσερά μου ας πούμε Από τα πέντε μου ε, Επίση από ένα σημείο και μετά έκανα και εγώ Έραω δει πειρατίες και τα λοιπά ε, στο μπαλκόνι μου Μετά στο χωριό μου ε, και, Ούτω καθεξής ε, Και αυτό από τα δέκα μου ε, Γινότανε Να τώρα σε ένα μήνα θα κλείσω 15 χρόνια Κοίτα να δεις Τρομερό ε, πως περνάει και ο καιρός Γενικά το ραδιόφωνο το λατρεύω Σε όλα του τα aspects Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω είτε είναι το να κάνω κάποια παραγωγή, κάποια εκπομπή, είτε είναι το να μπλέξω με και με κεραίες και να μπλέξω με τα FM, είτε είναι να κάνω λήψει άλλων σταθμών FM, να βοηθάω κόσμο που έχει ανάλογα σταθμού, είτε ιδιώτες, είτε εγχειρήματα. Ε, λατρεύω το ραδιόφωνο ρε παιδί μου, δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώ. Ε, οπότε ήταν και φυσικό επόμενο στα Χανιά όταν πήγα και πέρασα σχολή μου το 18 ε, με το που μπαίνω στη σχολή να, το πρώτο πράγμα που έπεσε στο μάτι μου ήταν μια ανακοίνωση που λέει ε, ε, καλούνται κάπου στόγραφε καλούντε άτομα για να, να συνταχτεί ο φοιτητικό σταθμός του του Κρήτης ξέρω εγώ στα Χανιά να συμμετάσχουν την τάδε ημέρα, την τάδε συνέλευση α πούμε και όντω υπήρχε ένα σταθμό ο οποίος είχε κλείσει για χρόνια, υπήρχε εκεί από το 1993 σε κάποιες καταλήψεις που είχαν κάνει ε, το ή εκεί στα Χανιά ε, στην πόλη μέσα στο κέντρο των ήταν. και είχε ξεκινήσει ο σταθμό έτσι, είχε και FM πειρατικά, είχε και ίντερνετ γενικά. Σε ωραίε πασόκ εποχέ είχε full επανδρομένο στούντιο, μηχανήματα αυτά, υποστήριξη από το ίδρυμα κτλ. Όταν ξανά άνοιξε το 18ο σταθμό, δεν ήταν έτσι το πράγμα. Τελειώνουν τα λεφτά, τελειωνική αγάπη. Οπότε από ένα σημείο και μετά, χώθηκα και εγώ στο σταθμό. Προσπαθήσαμε λίγο να το αναστηλώσουμε, α πούμε, αν όχι να το αναστήσουμε. Και με βηματάκια σιγά σιγά πήρε μπρο. Τώρα που είναι και νεότερα παιδιά, επίση προχωράει καλά. Και. Σε κάποια φάση ήμουν και εγώ υπεύθυνο εκεί στο σταθμό περί των πιο ραδιοφωνικών γιατί σε ένα φοιτητικό σταθμό που καταλαβαίνει, έχουμε τα άτομα που μπαίνουν απλά για να κάνουν τα πάρτι, τα φοιτητικά έχουμε τα άτομα που απλά θέλουν να κάνουν μια εκπομπή για να τους μπαίνουν κομμενά και δεν ξέρω αυτό είναι σκοπό, αλλά δεν ξέρω να πάει καλά στην πορεία και ήμουν και εγώ α πούμε που απλά ήθελα να κάνω ραδιόφωνο Ξέρι, ξενύχταγα να βγάλω αυτόματος πιλότους και σποτάκι και ιστορίε τέτοιε. Αυτή ήταν η κατάσταση. Και σε κάποια φάση ε, βλέπω αφίσα που λέει το κοπίτι πίτσα, Όχι την πίτα, το κοπίτι πίτσα για τον ένα χρόνο λειτουργία του Κραχ, κοινωνικό ραδιοφωνοχανίων. Και βαράνε λαμπάκια εδώ. Και λέω: Όπα, κάτσε. Έχουμε κάτι λίγο πιο ε, πολιτικοποιημένο και πιο ξύπνιο ω προ αυτή την άποψη. Ε, έχουμε κάτι ραδιοφωνικό, κάτι που φαινόταν πολύ φρέσκο. Ε, και λέω, ωραία, εδώ πρέπει να γνωρίσω εγώ αυτά τα άτομα, δεν υπάρχει περίπτωση να τα αφήσω, οπότε εννοείται πήγα σε αυτή την εκδήλωση που είχαν κάνει, η οποία ήταν και πολύ ωραία και μπράβο στα παιδιά που ακούνε κιόλα. και ήταν μια πολύ πολύ ωραία βραδιά και από εκεί και πέρα άρχισα και εγώ να χώνω στο κράχ, σε κάποια φάση όταν αποχώρησα από το φοιτητικό σταθμό το, του ΤΕΙ επειδή και εγώ θα ξενίκιαζα και θα έφευγα από τα Χανιά ε, επιτέλους θα πω εγώ <laughs> ε, ε, οπότε αναγκαστικά κάποια στιγμή θα αποσυρώμουν και εγώ από το σταθμό σιγά σιγά ε, λέω ωραία απλά μεταφέρω την εκπομπή μου στο ΚΡΑΧ και κράτησα την ίδια μέρα και ώρα οπότε απλά άλλαξε η ραδιοφωνική στέγη δεν άλλαξε κατά τώρα, κάτι άλλο ούτε στη σύνθεση ούτε στη μουσική ούτε στο λόγο ε, σίγουρα πιο αβίαστα βγαίνει ο λόγος, αλλά στην πραγματικότητα είμαστε οι ίδιοι που είμαστε σαν ακροατές και σαν άτομα από πίσω από το μικρόφωνο. Πολύ ωραίες ιστορίες, πραγματικά ιδιαίτερε για το πώς ε, τα των και αυτά έχουνε, είναι δυνατές ανιστορίες και γενικότερα δύσκολα βρίσκεις κόσμο να είχε την ανάγκη να εκφραστεί το μεράκι να ασχοληθεί με αυτά ε, έχει να δώσει ένα πολύ καλό κομμάτι σε εσάς ε, και τι άλλο τώρα τι άλλο μπορούμε να πούμε για να τελειώσουμε με, με αυτά θέλω να μου γνωρίσετε λίγο και πρακτικά το κραχ ενώ κάπως για τη λειτουργία του πως επικοινωνείτε δεν μας πείτε τώρα πως σε στέλνετε μηνύματα και <laughs> τι τη... Πώ εφαρμογή χρησιμοποιείται, ναι, ναι, ποια ναι. εφαρμογή και όλα αυτά, εντάξει, οκ. Okay. Ε, αλλά για πείτε μου πώς λειτουργεί. Ωραία, το ΚΡΑΧ λειτουργεί με συνέλευση. Έχει κάποια πολιτικά χαρακτηριστικά, τα οποία κάπως ορίστηκαν στην απαρχή του και υπάρχουν στο πλαίσιο λειτουργία, τα οποία είναι το αντιρατσιστικό, αντισεξιστικό, άδι τρανσφορικό, αδι mm -hmm, mm -hmm. ε, αντιεραρχικό. αδι Και σαν ε, περιεχόμενο επίσης το αντι-εμπορευματικό. Το, το άφηνα για τελευταίο, γιατί okay. κατά τη γνώμη μου είναι το πιο PC. σημαντικό. Το αντι-εμπορευματικό σημαίνει ότι λειτουργούμε χωρίς ε, χορηγού, χωρίς διαφημίσεις. Και χωρίς εμπορικό ή κερδοσκοπικό σκοπό. Χωρίς ακριβώς. Απ' τη δική πλευρά. Ε, ε, κάτω είναι ένα αυτοργανωμένο ραδιόφωνο. Έχει οργανωθεί, όπως είπε και ο Πάνος πριν, από άτομα τα οποία έκαναν τις πρώτες ζημώσεις κατά το μαύρο της ΕΡΤ. Και κάποια στιγμή το 2019 συμφώνησαν εκ νέου ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο. Τι ξεχνάω, πάνω; ε, Θα μπορούσαμε να πούμε για την ίδια τη δομή των ατόμων πως προσπαθούμε να μην έχουμε διαχωρισμούς στο πιο κάνει τι ε, ε, οπότε και σε θέμα γνώσης αλλά και σε θέμα διαφορετικότητας ε, προσπαθούμε όσο γίνεται να είναι οριζόντιο αυτό και να δουλεύει όσο το δυνατόν καλύτερα με την έννοια ότι ξέρω ένα πράγμα θα στο το μεταδώσω, ξέρεις άλλο ένα ή άλλα δύο και θα μου το μεταδώσεις ώστε να έχουμε όλοι και μια σφαιρική άποψη για όλη τη λειτουργία του ραδιοφώνου αλλά και να μπορούμε να είμαστε ε, διαθέσιμοι βασικά ώστε να βοηθήσουμε όπου χρειαστεί ε, το, το, και το σταθμό και το άλλο άτομο που μπορεί να χρειαστεί οτιδήποτε από το πιο μικρό μέχρι το πιο δύσκολο πράμα. Ε, κατά τα άλλα προσπαθούμε να είμαστε στην πόλη έξω εντός εκτός και επί αυτά που λέμε ε, με την έννοια ότι κάνουμε ε, και θα το αναλύσει και ο Σπύρος αργότερα ε, προσπάθεια στο αντιρεπορτάζ και στην αντιπληροφόρηση ε, προσπαθούμε να έχουμε παρουσία σε φεστιβάλ όπως το αντιρατσιστικό που ε, έχει γίνει θεσμό πλέον στην πόλη αρκετά χρόνια τώρα ε, τι άλλο, πού είμαστε στα πλαίσια εξωστρέφειας. Βασικά, εμ... θα, θα ήθελα να συμπληρώσω mm -hmm. έτσι, για να κλείσει το θέμα του πώς λειτουργούμε. Mm -hmm. Ότι όλα αυτά που είπα πάνω σημαίνει ότι λειτουργούμε χωρίς αναθέσεις. Ο σταθμός δεν έχει ξεχωριστούς παραγωγούς, τεχνικούς ή φωτορεπόρτερ. Reporter, reporter. Ο καθένας προσφέρει κατά τις γνώσεις του, τις ικανότητές του ε, σχετικά με εξωστρέφεια ε, βασικά σε αυτό θα ήθελα να πω ότι οι συλλογικότητες με τις οποίες ε, συνεργάζεται το κράχ ε, έχουμε ως απέτηση να έχουν παρόμοιο πλαίσιο με εμά. Ε, στα βασικά και ιδιαίτερα στο αντιεμπορευματικό θα πω εγώ mm -hmm. ε, Πολύ ωραία και πολύ θετικό το ότι θετικό. Γενικότερα είναι νομίζω πολύ σωστό σαν το ότι ο ένας να μπορεί να μεταλαμπαδεύει τη γνώση τους κάποιων άλλων, δηλαδή όλοι να περνάνε από όλα. Και εμεί έτσι παλιά το λέγαμε ποιες ραδιοζώνες. Ότι θα περάσουν όλοι από όλα. Έχουμε κάποιε ομάδε ευθύνη. Για να μην πούμε εργασία και ακούγεται. Ε, ξέρω εγώ, στα ελληνικά. Έχουμε κάποιε ομάδε ευθύνη και θα περνάνε σιγά σιγά όλοι από όλα να μάθουν όλοι να φτιάξουν ένα σποτάκι. Όλοι να έχουν μια επαφή να δουν πώ θα μπει στο πρόγραμμα. Κάτι σε επανάληψη. Γενικότερα και αυτό ουσιαστικά έχει δημιουργήσει ένα μίνι πανεπιστήμιο μέσα στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, μαθαίναμε από το πουθενά ηχοληψία, ηλεκτρονικού υπολογιστέ, προγραμματισμό για αρχάριους, okay. αλλά όλοι για όλους και γενικότερα είναι κάτι που τα αυτοργανωμένα εγχειρήματα ε, το κάνουν και γενικότερα όλα αυτά τα εγχειρήματα πάντα νομίζω ότι δίνεις, δίνεις, δίνεις αλλά παίρνεις ουσιαστικά και πάρα πολλά πράγματα είναι πολύ σημαντικό ε, γι' αυτό και λασέ μιλάμε εδώ πέρα ε, γι' αυτό προσπαθούμε να σπήρουμε τον ιό τη αυτοργάνωσης ε, στα μέσα και ιδιαίτερα σε ένα ραδιόφωνο. Ε, δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι. Νομίζω ότι είναι η ώρα να πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Ωραία. Λοιπόν, στο πρώτο διάλειμμα θα ακούσουμε δύο κομμάτια back to back. Θέλετε να μου πείτε ποια θα είναι αυτά από αυτά που έχετε επιλέξει. Να ακούσουμε τη σταδίου μιας και είναι δίπλα ναι, ναι. Και, μετά το... και μετά να ακούσουμε ένα κομμάτι από χωρίς περιδέρεο. Αμέ. Ε, και θα μου πείτε ίσως την επιστροφή γιατί θέλατε αυτά τα κομμάτια. Αν θέλετε τα σχολιάζετε. Λοιπόν, πάμε για λίγο μουσικούλα. Πάντα παρίας, μαζί με κρα... άτομα από το Crack Radio. Μουσική επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Έχει και φυσάει ορανό, η με πάει. Τώρα που λέω να τη το πω, Αμάξια που γυαλίζουνε, παρέ του σκορπίζουν. Όλα γίνονται καπνό. Καθώ τα μάτια τη ανοίγουν, βγάζουν μου γελάει. Τα σωτά λίγη μου πως το κάνες αυτό και τα νέα στις βιτρίνες γράφουν όλα σ' αγαπώ έλα κράτα μάθη μέση γιατί θα απογειωθώ σκέψου με σαν νύχτα και κάτι στη σταδίου να πετώ. Καλιά στο μπαρ, κοίτα, και εδώ γιορτάζουν Ωραία ήταν και η στάρα Μα όλοι εσένα ναι κοιτάζουν τα έχω χαμένα ξαφνικά Λες κι αθώθηκα από δίκη Άρχισε πρώτη να μιλάς, θα θέλω όλα μόνο μιας κι η Αθήνα μας ανήκει. Το σκοτάδι γίνε μέρα. Πε μου πώ το κάνες αυτό. Και τα νέου στι βιτρίδε γράφουν όλα σαν τα Έλα, κράτα τη μέση. Για θα απογείωθω. σκέψου σαν νύχτα και κάτι. servi la Γιατί φάτμες στην οδοσταδίου ε, Μπαμ έτσι βλέπεις Ναι αδίστακτος ε, Από τη μία ήταν συμβολικό Γιατί βρισκόμαστε πολύ κοντά στην οδοσταδίου Από την άλλη η διαδικασία επιλογής των, των τραγουδιών για σήμερα ήταν Χαοτική Ήταν χαοτική ήταν να πάω πάρα πάρα πολύ πίσω στα liked τραγούδια στο YouTube και έφτασα κατι κάτι 3-4 χρόνια πίσω. Ε, λίγο κάπως αρχ... πάλι στι αρχές ε, του Κράχ. Όταν ήμουν εγώ αρχές του Κράχ, γιατί πήγα λίγο μετά την έναρξή του, ε, που ήταν πολύ άλλη περίοδος στη ζωής μου, αλλά δε... κάτι μου έκανε και είπα ότι ταιριάζει για σήμερα. Οκ, okay. ε, όχι, κάθισαν πολύ καλά τα κομμάτια νομίζω, δεν υπάρχει θέμα. Απλά πάντα ρωτάω έτσι στον κόσμο, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. γιατί μπορεί να έχει κάποια ιστορία, μπορεί να μην έχει τίποτα, μέχρι και το χάος είναι μια τάξη που δεν αντιλαμβανόμαστε ακριβώς με, τα σύγχρονα μαθηματικά, δεν ξέρω. Απλά ε, το, το πετάμε κι αυτό έτσι, μπορεί να ισχύει. Ε, λοιπόν, συνεχίζουμε πάντα, Έχου, μπαίνουμε μάλλον στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής Παρίας ε, για σήμερα. Έχουμε μαζί μας ε, το Σπύρο και τον Πάνο, τον Πάνο και το Σπύρο από το Crack Radio και ψητάμε, είπαμε πολύ ωραία πράγματα στην αρχή, είπαμε ο καθένας από τα παιδιά, τα άτομα την ιστορία του πώς ξεκίνησε, πώς του φάνηκε, ποια ήταν η περιέργεια που τον όθησε να ασχοληθεί με ένα τέτοιο είδους εγχείρημα, ε, ακούσαμε διάφορα πράγματα για το εγχείρημα, πώς λειτουργεί, ε, τι κάνει, πώς το κάνει και γιατί το κάνει. Ε, τώρα θα μπούμε στα ενδότερα ε, και θα αρχίσουν έτσι πράγματα τα οποία μας απασχολούν. Μην ξεχνάτε ότι πριν από δύο εβδομάδες ήμασταν ε, στο Μπαμπ, στο Balkan Anarchist Book Fair. Εκεί είδα και τα παιδιά. Ταυτόχρονα κάναμε θεματική στο 14.31.00 ε, και μιλήσαμε για το ραδιόφωνο. το η οποία εκπομπή πήγε καλά, έχει κάποια πράγματα... Έτσι που ακούστηκαν πολύ ωραία. Ε, και τώρα πάμε να κάπως βάλουμε τα ίδια πράγματα, ε, πιο μηνυμαρισμένα, ε, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τη κουβέντα, πιο μηνυμαρισμένα για να μας βγάλει και ο χρόνος και για να βάλουμε μέσα και έναν αντιπληροφόρηση αυτά που μου το έχετε ζητήσει φανατικά, θα πω. Ε, λοιπόν, είπατε κάτι πριν, αλλά δεν ξέρω αν θέλω να ξαναπείτε Γιατί ραδιόφωνο. Γιατί ραδιόφωνο, ε. Καλό. Ναι. Ε, ραδιόφωνο για όλους τους λόγους, βασικά, που μπορεί να προσφέρει ένα ραδιόφωνο και σαν μέσο και ένα συγκεκριμένο ραδιόφωνο, όπως το ΚΡΑΧ. Ε, με την έννοια ότι είναι, νομίζω, ένα μέσο πολύ λικρινές, θα πω. Ε, με την έννοια ότι δεν πολύ κρύβεσαι, πίσω από αυτό. Αν θες να κρυφτείς, μπορείς να κρυφτείς με την έννοια να κρύψει τη μούρη σου, να κρύψεις, ε, το, το την τοποθεσία του στούντιο ή whatever, αλλά ε, είναι αρκετά άμεσο ώστε να κρυφτείς. Ε, θέλω να πω, ε, είναι πολύ διαπροσωπικό για μένα. Δεν είναι τηλεόραση η οποία απαιτεί μια μεγάλη προετοιμασία και μια αρκετή σκηνοδοσία από πριν δεν είναι για παράδειγμα εφημερίδα η οποία ε, είναι αρκετά πιο, πώς να το πω, ε, χωρίς τόση αλληλεπίδραση για παράδειγμα. Ε, τουλάχιστον όπω την έχουμε συνηθίσει ειδικά πλέον με τα social media ε, και την πολύ πολύ άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ μας. Οπότε ραδιόφωνο από την πλευρά τη, τη, τη, της παραγωγής επίσης είναι ένα πολύ άμεσο και πολύ φτηνό στην παραγωγή με καθαρά έτσι οικονομικού όρου, α πούμε. Μέσω όπου μπορείς πραγματικά με ένα παλιό λαπτοπάκι και με ένα μικροφωνάκι κινητού να βγάλεις εκπομπή ή και από το ίδιο το κινητό και θα το αναφέρουμε και αυτό αργότερα. Ε, περί κινητού και εκπομπής ε, γιατί το έχουμε εφαρμόσει λίγο και αυτό στο κοινωνικό ραδιόφωνο Χανίων οπότε για πολλούς λόγους ραδιόφωνο δηλαδή και σαν ακροατής μπορείς αλήθεια με ένα πάλι παλιό λαπτοπάκι, με ένα παλιό κινητό να ακούσεις ραδιόφωνο αλλά μπορείς και να αγοράσεις το ραδιοφωνάκι του ενός ευρώ ας πούμε, εδώ πέρα καλή ώρα από το κέντρο της Αθήνας και να ακούσεις πολλούς σταθμούς, έχεις και μια μεγάλη γκάμα που μπορείς να επιλέξεις για παράδειγμα στην Αθήνα θα έχει 60 σταθμούς στα FM να διαλέξει και ποιος ξέρει και πόσους ακόμα μέσω ίντερνετ για, για όλα τα γούστα και για όλες τις ανάγκες και τις επιθυμίες οπότε για μένα το ραδιόφωνο έχει αυτή την, την καλή ισορροπία μεταξύ σίγουρα συγκριτικά των άλλων μέσων, αλλά και μια πολύ ωραία και ζεστή και διαπροσωπική αμεσότητα με τον ακροατή ο παραγωγός, με τον ακροατή και γενικά η παραγωγή ε, του πομπού με τον δέκτη του τελικό. Κοινωνικότητα, λοιπόν, το ραδιόφωνο κερδίζει την κοινωνικότητα. Θε να σου κάτι? Ε, συγκεκριμένα για το κράχ, ότι ο... Ο όρος ραδιόφωνο είναι κάπως καταχρηστικός γιατί δεν κάνουμε μόνο ραδιόφωνο. Ισχύει. Ε, το crack ζει και αναγκαστικά στα social media μαζί και τις ηλεκτρονικές συχνότητες και τις συχνότητες γενικά ενίοτε. Ε, οπότε επεκτείνω την ερώτηση γιατί και όλα αυτά τα υπόλοιπα γιατί υπάρχει ανάγκη γι' αυτό υπάρχει ανάγκη να αυτοοργανώσουμε την, την πληροφόρησή μας να έρχεται από τα κάτω μέσα στο, σε όλη την υπόλοιπη προπαγάνδα που ε, δεχόμαστε Πολύ ωραία ε, Τώρα πάμε στην αντιπληροφόρηση ενώ έχουμε φτιάξει μέχρι τώρα μία εικόνα για το ραδιόφωνο, είναι κάτι εύκολο. Ε, από την άλλη, είπες ότι okay, με ένα ευρώ, με ένα ραδιοφωνάκι, ακού 60 σταθμού στην Αθήνα, όλοι ε, διαφημίσει. Όλοι διαφημίζει τον τάδε. Το ραδιόφωνο έχει αλλάξει. Οι παραγωγοί πληρώνονται περισσότεροι από τι διαφημίσει που μπορούν να κλείσουν σαν επαγγελματίε πλέον παραγωγή. Και αυτό δεν βοηθάει στο πρόγραμμα. Δηλαδή, ξέρεις, έτσι και έτσι πώς μιλάμε, ωραία, δεν θα ήταν να μιλάμε καθώς πίνουμε μία κρύ, <laughs> δροσερή μπύρα, Μπίρα reboot. Η καλύτερη μπύρα Restart στην απόλαυση, στην ημέρα σου. Τελείωσε, στενα... ξέρεις. Και όλο αυτό. Πουλάς την ψυχή σου στο σατανά, έλεγε ο Bill Higgs, σε... ναι, δίκιο είχε. Ναι, είχε αρκετά δίκια. Ε, και τώρα πρέπει να μπούμε στο πράγμα το ότι ένα κοινωνικό μία ανάγκη για να καλύψουμε, να ακούσουμε κάποια πράγματα. Ε, αυτά τα πράγματα είναι κάποιες ειδήσει οι οποίες έχουμε κουραστεί ή μάλλον θέλοντας και μη. Ε, ακούμε διάφορες ειδήσεις κατασκευασμένες, χρωματισμένες full, μέχρι και οι λέξεις που χρησιμοποιούνται είναι όλες δομημένε για να ε, δίνουν κατεύθυνση, έτσι, να χειραγωγούν τον κόσμο με τα πολλά. Και οι άνθρωποι που ασχολούνται με το ραδιόφωνο λένε ότι οκ, okay, μπορούμε να το αλλάξουμε και αυτό. Γιατί εκτό από την ελεύθερη έκφραση του ατόμου στο ραδιόφωνο, δηλαδή μόνο μία μουσική εκπομπή, το ότι κάποιο μπορεί να μιλάει μόνο με τη μουσική του, το οποίο είναι τρομερό, είναι πολύ ωραία συντροφιά. Τι καλύτερε συντροφιές. Δεν έχει την εικόνα που η απόσπαση μα έχει διαλύσει όλου και δεν ξέρω πώ θα είναι με του teenagers τώρα. Είναι ε, και τσ... βαθιά πολιτικό. Ναι, ακριβώ. Και. Ποια είναι η πρότασή σας πάνω σε αυτό. Υπάρχουν προτάσεις στην αντιπληροφόρηση, ραδιόφωνο, όλο αυτό κουμπώνει κάποιος. Για κουμπώστε το. Ε, υπάρχουν λύσεις. Ε, σε, με έμπνευση το δελτίο αντιπληροφόρησης του 1431 το κράχη είχε ξεκινήσει και πολύ καιρό τώρα από το 20 ε, Με αντιπληροφόρη... στην καραντίνα ναι, δελτίο αντιπληροφόρησης. Το οποίο στην πρώτη καραντίνα τα παιδιά έκαναν το απίστευτο να βγάζουν ένα τρίωρο δελτίο αντιπληροφόρησης κάθε μέρα. Εγώ δεν ήμουν στο κράχ τότε, αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Μα πραγματικά. Είναι ειλικρινά <laughs> α... <laughs> α... <laughs> απίστευτο. <laughs> το σίγουρο είναι ότι είχαμε αρκετό χρόνο τότε. <laughs> <laughs> ναι, αλλήμωνο. Ε, εντάξει, το δελτίο έχει από τότε είχε τα πάνω του και τα κάτω του. Εγώ θυμάμαι να τρέχει για πάρα πολύ καιρό, μετά έκανε έτσι μια μεγάλη κοιλιά, ένα λίθαργο, αλλά έχει ξεκινήσει εκ νέου τώρα. Ναι, ήταν η φάση που κάναμε συλλογικά όλα μας. Το reboot, να το χρησιμοποιήσω και έτσι πολύ κλείσε ε, στις ζωές μας λίγο μετά τις καραντίνες, όπου πραγματικά είχε λίγο αποδιοργανωθεί η κατάσταση και στο ραδιόφωνο και στο κίνημα, τουλάχιστον έτσι το, το βίωνα και το έβλεπα και εγώ στα χανιά, στο μικρό κοσμό μας, όπου εκεί πραγματικά ήμασταν σαν ζαλισμένες κατσαρίδες στη δύο, καλή ώρα. Ε, ε, δεν ξέραμε τι θέλουμε και που πάμε και τι κάνουμε οπότε λίγο στην πορεία τώρα είναι τόσο σφικτικό το πλαίσιο κοινωνικά, πολιτικά και σε όποιο aspect νομίζω και να το βάλεις που ήρθε πάλι σαν μια ανάγκη όπως είχαμε στις καραντίνες την ανάγκη και για να παράγουμε περιεχόμενο αλλά και για να το ακούμε και εμείς τα ίδια τα άτομα αλλά και να το πηγαίνουμε προς τα έξω και να το μεταδίδουμε το περιεχόμενο της αντιπληροφόρησης είναι λίγο πάλι ανάγκη σαν ένα μικρό... Σε μια μικρή αποσυμπίεση από όλο αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο, να, έστω να μπορούμε να πούμε πώ γνωρίζαμε πρώτον, αλλά δεύτερον, μιλήσαμε για αυτό. Το ότι ήταν και αυτό που μα απασχολούσε, που σημαίνει δεξιά-αριστερά, εντό ή εκτό Ελλάδα, ε, και ήμασταν εκεί, ρε παιδί μου, να το μεταδώσουμε. Και όποιο άτομο θέλει α ακούσει, και όποιο άτομο θέλει α καταλάβει. Πώ το λέει, πολλοί θα το δουν, λίγοι θα το καταλάβουν, α είναι, είναι. και αυτοί Οπότε λίγο, λίγο τώρα επανεκκινήθηκε το βελτίο αντιπληροφόρησης ναι νομίζω μετά έχουμε κλείσει τα 15 πρέπει ναι είναι από τα γενέθλια του Κράχ και μετά αν δεν κάνω λάθος περίπου εκεί ναι Ναι, τα γενέθλια του Κράχ έγιναν φέτος τέλη γενάρη αρχές πλευάρη ή τα έκτα γενέθλια του Κράχ να τα κατοστήσετε ευχαριστούμε πάρα ευχαριστούμε. πολύ ε, και από τότε οργανώθηκε μια ε, νέα Ομάδα σε εισαγωγικά mm. όπου δεν, είναι, δεν απαρτίζεται αποκλειστικά από άτομα του Κράχ, τα οποία είπαμε ότι θα τρέξουμε το δελτίο αντιπληροφόρηση. Ε, βγαίνει κάθε εβδομάδα νομίζω τι τελευταίε 15 εβδομάδε. Το ναι, οποίο η, είναι πολύ ενθαρρυντικό. Με μια μικρή παύση του Πάσχα, αλλά οκ, okay, και πάλι η προεργασία από πίσω γινότανε. Και όντω έχουμε κλείσει τα 16. Τα 16 μάλιστα. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε πριν, ότι το βλέπουμε, είμαστε εδώ, δηλαδή πρωτογενείς ειδήσει. Κάποιο που ήταν σε μια συγκέντρωση να κάνει μια κάλυψη, ότι μας ήταν εκεί, ε, είναι πολύ σημαντικό. Και αυτές οι ειδήσει να ξέρετε ότι όποτε υπήρχαν από αυτοργαμμένα ραδιόφωνα, τα αναπαρήγαγαν μετά και τα mass media, δηλαδή διαβάζανε ειδήσει, οι οποίες τις γράφαμε εμείς σε πορείες, αναμεταδόσεις και αυτά. Έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο... Ε, Γελάω γιατί συνέβη κάτι πριν, λίγες, ε, πριν δύο μέρες. Ε, βασικά θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο ότι αυτή τη στιγμή το Δελτίο πληροφόρηση του ΚΡΑΧ έχει τη δομή του διαβάζουμε κείμενα τα οποία βρίσκουμε από την τελευταία εβδομάδα, από την επικαιρότητα. Ε, προφανώς την επικαιρότητα το, το τελευταίο καιρό είναι το η έκρηξη στους αμπελόκηπους και, τα... και γενικά η καταστολί που έχουν δεχτεί τα άτομα που έχουν προφυλακιστεί είναι η υπόθεση του Νίκου Ρωμανού η Παλαιστίνη ε, και πιο τελευταία νομίζω είναι η ψυχιατρική μεταρρύθμιση πάνω ξεχνάω κάτι από τα βασικά Α, και τη... τα γεγονότα στη Σερβία και η κινητοποίηση στη Σερβία που έχουμε προσπαθήσει ναι. να παρακολουθήσουμε Αυτά σαν κύρια aspects, δηλαδή υπάρχουν δελτία τα οποία μπορεί να ε, αναλυθούν και εμεί να διαβάσουμε ουσιαστικά στον αέρα 4 ή 5 θέματα. Υπάρχουν και δελτία με 7 και 8 και 9 θέματα, διαφορετικά μεταξύ του, τα οποία όμω ε, καταλήγουν όλα βασικά στο ίδιο συμπέρασμα πάνω κάτω και, συ, και καλύπτουν την ίδια ανάγκη πάνω κάτω. Ε, οπότε αξίζει να ακούσετε έστω να δείτε τους τίτλους ενός Δελτίου Αντιπληροφόρησης του ΚΡΑΧ ε, γιατί προσπαθούμε όσο γίνεται να είναι της ύλη, χωρίς να υπάρχει και κάποιος περιορισμός μεταξύ μας στο ίδιο το περιεχόμενο ε, δηλαδή θα έχουμε έναν ε, κοινό τόπο που θα ε, καταθέτουμε το κάθε άτομο το τι βρήκαμε ενδιαφέρον αυτή τη βδομάδα να ακουστεί και απλά η φάση είναι «ΟΚ, okay, ηχογράφησέ το, δεν θα υποθεί το γιατί να πεις αυτό ή γιατί να μην πεις το άλλο». Ε, εννοείται αν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα κάποιο άτομο να ηχογραφήσει πάλι, έρχεται εκεί αυτό το οριζόντιο τις δομής, βοηθάει ένα άλλο άτομο και μπορεί να κάνει το σπικάζ ή πάει αυτό, ξέρεις, λίγο vice versa. Πάντως, για να απαντήσω στην ερώτηση... Ε, Τις δύο ερωτήσει βασικά τι προηγούμενε. Το ΚΡΑΧ δραστηριοποιείται και υπό άλλη έννοια στην αντιπληροφόρηση καθώς α, ε, από την απαρχή του προσπαθεί να είναι παρόν στα πολιτικά δρόμενα της πόλη, των πόλεων των οποίων υπάρχουν τα άτομα του ΚΡΑΧ. Ξεκίνησε στα Χανιά προφανώς αυτό. Ε, εντάθηκε πάρα πολύ με, τα, με την εκένωση την καραντίνα μετά την εκένωση της καραντίνες και την ανακατάληψη της Ρόζανέρα και των κτηρίων στο Λοφο Καστέλη και τώρα που έχουν έρθει και κάποια, έχουμε έρθει κάποια άτομα στην Αθήνα συνεχίζουμε να το κάνουμε αυτό. Η μορφή που την οποία το κάνουμε είναι με την παρουσία μας, με post και με φωτογραφίες και φωτορεπορτάζ το οποίο νομίζω κάνουμε με κάποια σχετική επιτυχία τα τελευταία 4,5 χρόνια και τα ναι. τελευταία σχεδόν 2 χρόνια στην Αθήνα, σε ό,τι προλαβαίνουμε. Και στη δεύτερη ερώτηση, ναι, συμβαίνει ένα λίγο καιρό κάποιο να συμπίσει κάποια φωτογραφία μας. Mm. Το πλαίσιο του κράχ αυτό είναι ότι μπορεί ο καθένας, το κάθε μέσο... Που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει υλικό μα με αναφορά στην πηγή. Αλλά ακόμα και αυτό δεν το σέβονται πολλέ φορές ε, Οπότε τη, τελευταία, την τελευταία. Την Κυριακή ήταν η πορεία στα Χανιά. Ναι, ναι, αν θυμάμαι Είχε καλά. πορεία για την Ή... Παλαιστίνη Έχω στα Χανιά. Κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Ε, όπου όλα τα μέσα τη πόλη στέλνουν κάποιον ανταποκριτή στι πορείε, ιδιαίτερα άμα είναι μεγάλε. Αλλά έτυχε την πιο αισθητικά όμορφη φωτογραφία να τη βγάλει άτομο του Κράχ και ανέβηκε στη σελίδα μας. Και το ίδιο βράδυ ε, είδαμε σε post του πιο κίτρινου μέσου mm. στα Χανιά, θα το πούμε και όλες, του Ζάρπα, ε, τη φωτογραφία μας. Την τρίτη έγινε να σημειωθεί. Την τρίτη. Να σε okay, ε, βοηθάει και ο Λάμπρο σε αυτό. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε Λάμπρο. Ε, εντάξει, κάναμε ένα πολύ καυστικό σχόλιο στο Ζάρπα και μέσα σε ένα βράδυ το <laughs> αντικατέστησαν Γίνονται και στα live αυτά έτσι Ναι, ναι, ναι. ναι. <laughs> Και το άλλο που μπορώ να σκεφτώ ε, όπου είχαν σηκώσει υλικό μας που ήταν κάτι τρελό που είχε γίνει με στην καραντίνα τρελό σε μέγεθος με την υπόθεση Λιγνάδη όπου το Κράχ είχε να παράγει πρωτογενώς μία φωτογραφία από μία μοναχή της αφίσας στην Ιερών στα χανιά, ένα στένσιλ του, του γνωστού σκηνοθέτη. Ε, που, που εξαπάτησε ήταν, με βαθιά υποκριτική τέχνη και όλους μας. Και που ναι. ήταν στο μάτι του κυκλώνα για το τίποτα. Σωστά. Ε, ανεβάσαμε αυτή την αφίσα που έλεγε «Σκουπίδι θα πληρώσεις για όλα». Γύρω στις 6-6.30 ώρα απόγευμα Ήταν και χειμώνας κιόλας Γιατί είχε βραδιάσει και το θυμάμαι Και παιδιά Η, η φωτογραφία αυτή έπαιζε Στο βραδινό δελτίο Του Σταρ Ως μαζική αφισοκόλληση Από το Ρουβίκονα στο κέντρο της Αθήνας <laughs> Με τη δημοσιογράφο Να τη βλέπει και να λέει πόπο Όντως, καθώς ερχόμουν, το κέντρο <laughs> ήταν γεμάτο. <laughs> Σουρεαλισμός. Ναι. Και χρ... πάλι χρειάστηκε να απαντήσουμε... Εκείνη τη φορά χρειάστηκε να απαντήσουμε με επίσημο κείμενο του κράχου που δυστυχώς μπήκαμε στη διαδικασία να εξηγήσουμε τι σημαίνει μία αφίσα, τι σημαίνει πολλές αφίσες, τι σημαίνει κέντρο Χανίων, <laughs> τι σημαίνει κέντρο Αθήνας, γιατί κάποιοι τα μπερδεύουν. Ναι. Και εγώ πριν που πέρναγα από τη Μαδρίτη, ξέρεις, ναι, αισθάνθηκα ναι. ότι... Εντάξει, Ενώ το καταλαβαίνω. Τώρα, εντάξει, όταν είσαι έμιστο, ε, παπαγαλάκι, ε, που δεν ξέρω, αυτή μπορεί, αυτούς που το είπε, ή αυτοί μπορεί να ήταν ε, από μια εκπομπή... Κοίτα, γενικότερα. Είναι και το επίπεδο, βλέπουν πολλά πράγματα, όταν τα κοινωνικά ζητήματα τα σχολιάζουν άνθρωποι σε διάφορα μεσημεριανά, στην τηλεόραση, και επειδή τηλεόραση... Ε, είναι εκεί για τις μεγάλες ηλικίε Γιατί οι νεότερες ηλικίε Πλέον μέχρι έτσι και κάποιες Έχουν επαφή με το ίντερνετ Αλλά πληροφορούνται μέσα άκρε. Επειδή η συντροφιά για τις μεγαλύτερες ηλικίε Είναι και πολύ πιο εύκολο κάποιο να πιστέψει Ότι στε... ήταν στένσιλ η αφίσα Ήταν στένσιλ πάνω σε αφίσα Οκ okay. <laughs> Τρομερό Ναι <laughs> <laughs> <laughs> Τρομερό και το είδε πριν από λίγο από αφισοκόλληση του Ρουβίκονα. εντάξει. θέλανε εκείνη τη στιγμή να παίξουν κάτι για το Ρουβίκονα. αυτοί είναι κακή, βάφουνε και, και τι κάνουν. Και για το γνωστό σκηνοθέτη, μάλλον γιατί αυτό συνέβαινε εκείνες τι μέρε. Ε, ναι. Και πολύ σημαντικό να πούμε ότι είχαμε ακόμα κάποιο είδου καραντίνα τότε ή περιορισμό ναι, κυκλοφορία. Ναι, ναι, ναι. Οπότε η κοινή γνώμη μπορούσε να κατευθυνθεί πάρα πολύ εύκολα στο ότι. Βγαίνουνε ε, ε, μαζικά αυτοί. Ναι, και έχει γεμίσει το κέντρο τη Αθήνα με αφήσε. Και βγαίνουν πολλοί και θα μα κολλήσουν, και υπήρχε yeah. δηλαδή όταν κάνανε τι πορείε για, για την αλληλεγγύη στο Κουφοντίνα. Βλέπουμε ότι μαζεύτηκαν πάλι αυτοί και θα μα κολλήσουν και αυτοί φταίνε. Και εντάξει. Αλλά τουλάχιστον mm. δεν υπάρχει μελέτη που να αποδεικνύει ότι μεταξύ του, του σώματο τη αστυνομία κολλάει ο κορονοϊό. <laughs> Αυτά βέβαια και και <laughs> έτσι. Νομίζω αυτό το είδαμε εκ τη πράξη στα χανιά, γιατί κάπου μέσα στη δεύτερη καραντίνα προ το τέλο, γύρω στην 6η Δεκέμβρη. Ε, είχε κολλήσει το μισό, <laughs> η μισή αστυνομική διεύθυνση χανίων <laughs> Είχαν κολλήσει κορονοϊό, Δεν ήταν ωφ Είχαν βγάλει λευκή σημαία απ' έξω ότι παιδιά, <laughs> cool, ήρεμα, ε, για λίγο καιρό αφήστε μα. Ναι, <laughs> γι' αυτό 6 Δεκέμβρη έφεραν μπάτσο από το Ρέθιμνο να μα πνίξουν στα χημικά και να κάνουν 7 συλλήψεις ε, Εντάξει, μεταξύ του είναι τώρα, ναι, δε μια δε... βοήθεια χρειάζονται <laughs> αυτοί, πάντα την έχουν γενικά και κάναν και σε ναι, ναι. και ήταν... όταν δεν είναι και από τον τόπο και όλα δεν θα σε λυπηθούν που λένε ότι τώρα ήρθαμε για θα... να βγάλουμε ύλη ναι ωραία λοιπόν είπαμε δύο πράγματα για την αντιπληροφόρηση ε, τώρα είπαμε και κάποια πράγματα για το γιατί ραδιόφωνο και πόσο σημαντικό είναι ε, τα διετή αντιπληροφόρηση που είπατε και δώσαμε χρόνο είναι πολύ σημαντικά και γενικά το μόνο που δεν έχουμε πει είναι το site, ποια social είσαστε, πού σας βρίσκουμε. Ε, ο κόσμος που ακούει να κοιτάξει κάτι ανάμεσα. Βέβαια, με μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο θα τα βρει, αλλά στα τα πείτε κι εσείς. Ωραία. Ε, πρωτίστως βρισκόμαστε στο Facebook, δυστυχώς. Mm -hmm. Αλλά δυστυχώς πάλι δυστυχώς εκεί ζει η κοινωνική βάση οπότε ε, απαιτείται ναι, να ζούμε και εμεί εκεί ε, είχαμε κάποια παρουσία στο Twitter αλλά σιγά σιγά με τις τελευταίες εξελίξεις στο X πλέον νομίζω το έχουμε παρατήσει και έχουμε μεταναστεύσει στο ναι. Mastodon mm -hmm. ε, Επίσης έχουμε μια λίγο πιο άμεση παρουσίαση σχέση με τι εκπομπέ στο Instagram. Ισχύει αυτό. Και από εκεί και πέρα μπαίνουν και τα πιο streaming πλατφόρμες ε, όπου υπάρχει για παράδειγμα το δελτίο μας, το δελτίο αντιπληροφόρησης στο Spotify. Όλο το υλικό μας ανεβαίνει κυρίως στο Mixcloud ε, όπου εκεί μπορείτε να το βρείτε πιο ε, συνολικά που υπάρχουν και playlist είναι έτσι χωρισμένα όλα ωραία οπότε είναι λίγο πιο ομαδοποιημένα όπως πρέπει ε, Από εκεί και πέρα αυτό προσπαθούμε λίγο να ανοιχτούμε και σε μέσα πιο τύπου μάστοντων ώστε να ξεφύγουμε έστω σταδιακά και κάποια στιγμή ιδανικά ολοκληρωτικά από σαβούρε τύπου Twitter, X και ε, αυτό είναι ο σκοπό, αλλά είναι λίγο αυτό το αναγκαίο κακό ας πούμε, που μα κρατάει ακόμα πίσω ε, και δεν έχουμε πάει εντελώς σε ένα άλλο level επικοινωνία και πληροφόρησης. Αυτό. Αυτή είναι η κατάσταση. Το site μα κατά τα άλλα είναι το kpaxradio.live. Δεν είναι KR με την άνοια του κράχ, είναι και η PAX Radio, το έχουμε κάνει λίγο πιο γκρίκλις και έχουμε και το domain το τέλειο για μένα, dg.gr, dg.org, dg.live και πού Γενικά αυτό, με ένα γκουγκλάρισμα, είμαστε απλά ένα γκουγκλάρισμα μακριά, αυτή είναι η κατάσταση. Εμ, μπορείτε επίσης να δείτε και στο site μας πως κάθε Κυριακή, Απόγευμα είναι η εβδομαδιαία μας συνέλευση η οποία με ένα απλό μήνυμα μπορείτε και εσείς να συμμετέχετε σε αυτή ε, γιατί να πούμε και ότι οι μισές παραγωγές του κοινωνικού ραδιόφωνου Χανίων βγαίνουν από την Αθήνα πλέον δηλαδή αν πούμε ένα πολύ χοντρικό νούμερο περί των 5-6-7 τακτικών εκπομπών οι 2-3 τακτικές εκπομπές βγαίνουν από την Αθήνα πλέον οπότε είναι αναγκαστικό και το αναγκαίο βασικά το να έχουμε και με ηλεκτρονικό τρόπο τη συνελευσή μας το οποίο εντάξει μας βοηθάει δεν είναι τόσο κακό με την τεχνική κυρίω. Ναι εντάξει έχουμε πάλι αυτό το κομμάτι είχε τα πάνω του και τα κάτω του Ιδιαίτερα όταν είναι καλοκαίρι στα Χανιά θέλουμε η συνέλευση να γίνει διαζώσει έξω αλλά υβριδικά όπου ήταν ένας υφιάλτης για, αυτούς, για τα άτομα που ήταν online γιατί δεν ακούγαμε τίποτα, ήταν πάρα πολύ κουραστικό αλλά τα καταφέραμε εν τέλει. Πλέ, πλέον είναι πολύ, πολύ καλύτερα και το γεγονό ότι γίνεται η συνέλευση στον χώρο μας ε, σίγουρα έχει βοηθήσει στην παρακολούθηση. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Ε. Ναι, ναι. Δεν κακό να σε διαφημίσει κάποια στιγμή το κράτος. Πάμε πει ότι τον, το ενόχλησες. Είναι, όπως λέγαν παλιά, ένα παράσιμο Ότι όχι, πάντα βέβαια είναι μετρημένες σκηνής γιατί θέλουν να σε διαφημίσουν κιόλα. Ε. Άρα πάντα προσπαθούν με διάφορους άλλους τρόπους, λίγο τεχνικούς, το ίντερνετ, πάντα έτσι πηγαίνει ένα κύκλο πραγμάτων μέχρι να επιτεθούν. Αλλά γενικά όταν βλέπουν κάποιον κόσμο να έχει οργανωθεί και να στηρίζει αυτό, πάντα είναι δύσκολο. Και ειδικά όταν αυτός ο κόσμος έχει ένα αίρισμα, ασχολείται με την κοινότητα και γνωρίζει και άλλους ανθρώπους γύρω. Αυτό δυναμώνει πάρα πολύ πάντα τα εγχειρήματα και δεν έχουν να πάνε πουθενά. Βλέπω δεν είστε αποφασιμένοι, γυαλίζουν τα μάτια σας ε, Και η Παξ είναι και μια ταινία που θυμάμαι σουστά, σουστά. Αν έχετε δει με τον Kevin Spacey νομίζω mm, Βιαστής και, βιαστεία, βιαστεία, και αυτός, τέσσερα, νομίζω ναι, ναι. Κακή φάση ο Kevin Spacey <laughs> Μας τα άλλαξε τα παιδικά μας τούνερα το βλέπαμε για καταπληκτικό ηθοποιό <laughs> Δεν πειράζει η σαπίλα και η βρωμιά του ίντερνετ Του Χολιγούντ είναι ακριβώς η ίδια που θα πούμε στο επόμενο κομμάτι... για την εποχή της εικόνας και του θεάματος και όλα αυτά. Ξέρουμε ότι για τις διαφημίσεις όλα τα χαμόγελα που βλέπουμε... και όλα αυτά μόνο θλίψη και πόνο εκρίβουν από κάτω. Ε, άρα ας παραμείνουμε εδώ με τις φωνές μας, σε δυνατές... με τις φωνές που ε, ο άνθρωπος μπορεί να σκηνοθετήσει τι συμβαίνει από πίσω. Δεν έχει σημασία ποιο είναι, η μορφή του... Και πέρα από τα πρότυπα όμορφιάς και αυτά, οι φωνές μας είναι πάντα όμορφες, γλυκές και βελούδινες. <laughs> <Okay>. <laughs> λοιπόν, ε, πάμε στο δεύτερο ε, διαλματάκι για σήμερα, το οποίο θα είναι... Θα ακούσουμε πάλι back to back δύο κομμάτια. Τι να ακούσουμε, να ακούσουμε γλυκό του κουταλιού. Ναι. βέβαια. Γλυκό του κουταλιού και να ακούσουμε και την Αθήνα. Ή να το αφήσουμε για το τέλο. Για, για το Θα ακούσουμε το, το, το Μήλα. Εντάξει. Ναι, ναι. Λοιπόν, λίγο μουσική και επιστρέφουμε. Δικαιολογίε. Δεν κλεό σου, είπα που τα είδε στα δάκρυα. Εσύ ανησυχεί για τα εδάφη, τα πάτρια. Τα φίδια ξαναβγήκαν από τι τρύπε του πάλι. Το φόβο σου μυρίστηκαν και σήκωσαν κεφάλι. Δυλοί με μπράτσα φουσκωτά και με κεφάλια άδεια που ελληνισμό. Στα νόητα κοπάδια. Και εσύ που η παππούδε σου ήρθαν κυνηγημένοι. Μην το ξεχνά, είναι ιερό το βλέμμα του Οικέτη. Σήκωσε το βλέμμα, πως κατάντησες φουκά Έγινες όλα εκείνα Που κορόιδες πιο παλιά Σπίτι, δουλειά, μιζεριακή ζωή σου να περνά Σ' όλα αυτά που δίπλα σου συμβαίνουν Να στέκεις σε ματιά μια μάνα μόνη στάθηκε απέναντι απ' το φίδι Μια μάνα που θυσίασε μονάκριβο στο λίδι Τα λόγια της δεν μάσησε, τους κοίταξε στα ίσα Ο πόνος δεν λύγησε, τη λένε Μάγδα Φίσα Τι με κοιτάς, σου είπα δεν κλαίω Τρέπομαι μόνο με όλα αυτά που σου λέω Μπορεί όλα να γίνονται μέσα στη γειτονιά σου Περνάς από εκεί, αλλά κοιτάς τη δουλειά σου Και μη μου πεις ότι δεν έβλεπες πάλι Όταν κλωτσούσανε το ζάκ στο κεφάλι Ήτανε μέρα μεσημέρι στην πόλη Και και μπάτσι Αδίσταχτοι όλοι Μίλα, Μίλα. Και για αυτούς Μίλα. που δεν προλάβανε Το γιακουμάκι τζάμπα μάγκες τον τρελάνανε Όλοι το ξέραν μα κανείς δεν μιλούσε Και η ευαίσθητη ψυχή το εμοραγούσε. Σήκωσε το βλέμμα κύριτα Πως καθάντησες φουκαρά Έγινες όλα εκείνα Που κορόιδες πιο παλιά Τη δουλειά, μιζεργιά και η ζωή σου να περνά Σ' όλα αυτά που δίπλα σου συμβαίνουν, να στέκεις σε ματιά. Τα πιτσιρίκια που βρίζεις είναι η μόνη σου ελπίδα Αλληλεγγύη και σε είναι η δική τους πατρίδα το φίλο του τον είδανε νεκρό από μια σφαίρα Κι ορκίστηκαν πως όλα αυτά θα αλλάξουνε μια μέρα Και να είσαι φίλε σίγουρος αυτό θα το πετύχουν Γι' αυτό και δεν ανέχονται οι κάφρη να ορίζουν Στο μέλλον το δικό τους δεν ανήκεις εσύ Είναι άλλο το χαρμάνι και γουστάρουν τη ζωή Μίλα για τον τύπο από δίπλα που ξεσπάει στα παιδιά του τη ζωής του της κατήλα που κάνει το μάγκα μόνο εκεί που τον παίρνει γιατί όλη την ημέρα τεμενάδες προσφέρει. Και οι πάτσεις που μπήκαν στο γειτόνον το σπίτι και συμφώναζες μπράβο γερασμένο καθήκι Να το ξέρεις ένα βράδυ θα μπουκάρουν σε σένα γιατί οι τύποι δεν έχουν σεβασμό σε κανέναν. Μίλα μην κάνεις πως δεν βλέπεις Θα τρέχεις να κρυφτείς κι εσύ από το θεριό που τρέφεις Αν θες να λέγες άνθρωπος το είπω Η κάθε σου κραυγή είναι πετριά μην ξεχαστείς Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος Θα βγεις στους δρόμους, θα φωνάξεις Τα χείλη σου θα ματώσουν από τις φωνές Το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες Μα ούτε βήμα πίσω ναι. Επιστρέψαμε Ναι, αν θέλετε, βάλετε, βάλετε ακουστικά, κάνουμε mm -hmm. ό,τι θέλουμε ε, Γίνετε και εσείς ο ηχολήπτης του εαυτού σας mm -hmm. ε, Συνεχίζουμε στην εκπομπή Παρίας Είμαστε εδώ μαζί με άτομα από το Κράχ Ρέντιο Το ε, ραδιόφωνο Χανίων Και όχι μόνο, σλάς Αθήνας τώρα Μου mm -hmm. τα λέτε περίεργα, αλλά δεν πειράζει Ας αναπτυχθείτε <laughs> Ας βγείτε και εκτό από τα σύνορα του ελλαδικού χώρου Μακάρι να υπάρξει κάποιος Τα σύνορα του πλανήτη βασικά <laughs> Γιατί η ιδέα είναι ότι είναι διαγαλαξιακό όσο μας αφορά Τέλεια Δεν περιοριζόμαστε σε καμία περίπτωση στα χανιά Σίγουρα Ήταν η πρώτη πετυχημένη τρολιά του Όρσον Βουέλς Που έγινε στο ραδιόφωνο Σωστό και έχει κλείσει το ραδιόφωνο γύρω στα 115 χρόνια από την πρώτη του εκπομπή. Όρσον Βίλς μερικά χρόνια μετά είπε παιδιά. Μας επιτίθονται εξωγήινοι και βγήκε ο κόσμος και χάος. Σουριαλισμός και βαρβαρότητα στους δρόμους ε, της Νέας Υόρκης. Ε, ας ελπίσουμε να έρθουν με διαθέσεις ραδιοφωνικές ε, οι σύντροφοι από το υπερπέραν. Σκέψου. Ναι. Ε, λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε πει αρκετά πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, ε, μιλάμε για σοβαρή δουλειά. Ο, ο Νονό έχει κάνει σοβαρή δουλειά στα σχόλια. Πάντα, πάντα, πάντα. Ε, μιλάμε, ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα. Ναι, μπουρλώ το σίγουρα. Ε, και θα προσπαθήσουμε παντού να σπείρουμε το ραδεφωνικό ιό. Και ένα ραδεφωνικό ιό ο οποίο και εκφραστικά και εκφράζονται άνθρωποι και συμμετέχει στην αντιπληροφόρηση. Εδώ ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση εκτός, ε, ε, εκτός κατάστασης. Ε, εμείς παλιά ξεκινήσαμε, τα παλιά τα χρόνια που λένε, και λέγαμε ότι εντάξει, αυτή είναι η πληροφόρηση των mass media, εμείς θα τη λέμε αντιπληροφόρηση. Με τα χρόνια είδαμε ότι τα πολλά αντί δεν βοηθούσαν τον κόσμο, να, γιατί ακούγανε πάλι ένα αντί, το οποίο φαινόταν ότι όχι, δεν έχει μία πρόταση, ότι πάσε κόντρα χωρίς να χρειάζεται. Και πολλές φορές γυρνάγαμε και λέγαμε ότι, οκ, okay, όχι, εμείς θα πούμε ότι αυτή είναι η πληροφόρηση. Δεν να είναι αντιπληροφόρηση. Χωρί να θέλω να δείξω το ότι το δελτίο είναι αντιπληροφόρηση, mm. αλλά υπήρχε και διαφορετική άποψη, και έχει γίνει κιόλα σε, σε συγκεκριμένη εκδήλωση που κάναμε γι' αυτό στο Φάρεναϊτς το στέκι στα Ιωάννηνα που είναι και το αρχείο εκεί ε, και αν καλύστηρα διοζώνες να μιλήσουν. Ε, για τον τρόπο λειτουργία και όλα αυτά τα όμορφα και μας λέγανε «Γιατί όχι η πληροφόρηση». Γιατί λένε στον κόσμο ότι αυτή είναι η πληροφόρηση και όλα τα άλλα είναι σκουπίδια. Οκ, okay, μπορείτε να ακούσετε τα σκουπίδια των mass media και μπορείτε να πληροφορηθείτε από εμάς που μιλάει ο κόσμος έξω. Στον δρόμο, ο κόσμος παγωνίζεται, Εμεί αυτούς θέλουμε να ακούσουμε. Τον κόσμο που είναι έξω, ο κόσμος θα πει «Όχι άλλο, δεν πάει με τουριστικοποίηση στα χανιά, δεν γίνεται και δεν λέω μόνο για τους γυμνούς φαντάρου του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων μιλάμε γιατί η ζωή μας έχει πλέον άλλη τροπή δεν χωράμε σε αυτές τις πόλεις των τουριστών είναι οι ξένοι που έρχονται με τα λεφτά γιατί τους άλλους τους βουλιάζουμε σε πύλους και όχι μην μπαίνουμε το μεγαλύτερο που βουλιάζουν κάθε μέρα στο Αιγαίο για την ασφαλειά μας πάντα γίνονται όλα αυτά για να μας αλλοιώσουν τον πολιτισμό ενώ με, αυτοί με που μη έρχονται, πει ναι, τον πολιτισμού. πολιτισμό ε, ενώ οι υπόλοιποι που έρχονται να ακουμπήσουν τα όμορφα τους ε, ευρώ και δολάρια αυτοί δεν σου διαλύουν κανένα πολιτισμό αυτοί που θα σε κάνουν εντελειβερά υδραυλικό και ψυκτικό ε, για πάντα ή ξενοδοχειακό υπάλληλο οκ, okay, έχουμε ε, αυτοί δεν σε ενοχλούν, δεν σε άλλαν πολιτισμό. Έχει ευκαιρίε στη δουλειά σου, έχει ευκαιρίε στο να μείνει. Έχει λεφτά. Λεφτά, λεφτά. Κοίτα, τα, τα, τα λεφτά είναι εντάξει, το τελευταίο που σκέφτεσαι. <laughs> Όλα τα άλλα, ναι. ναι. Έχει καταπληκτική υγεία. Η παιδεία είναι σε επίπεδο που εντάξει. Δεν... Ζ, ζηλεύουν. Έχουμε τα καλύτερα πανεπιστήμια του Μ, κόσμου. Του κόσμου. Και γενικά και... μια Ελλάδα ζάχαρη θα ναι, ναι. έλεγε κανεί. Δηλαδή τι άλλο και έρχονται κάτι τριτοτέταρτοι μίζεροι τύποι oh, με στη μιζέρια τους να σπούν ότι όχι εμείς δεν έχουμε που να μείνουμε Και δεν έχουμε και μας λέτε και λέμε στον κόσμο τι εδώ στη χώρα του ηλίου στη χώρα των Ολυμπιακών Αγώνων και διάφορα τέτοια... ...φεδρά. Εμείς, εμείς, φεράμε <laughs> τη Δημοκρατία, εμείς. <laughs> που, όταν όταν σου το λένε αυτό, ξέρεις, είναι άνθρωποι που είναι όντως μπερδεμένοι. Είναι αρχαία Ελλάδα, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. <laughs> είναι Πράβο, αρχαία παιδί. Ελλάδα και χριστιανισμός. <laughs> <laughs> <ξέρεις> <laughs> που, ο χριστιανισμός έσπαγε τα τσουνάκια από τα γάλματα mm, των ναι, αρχαίων. Ε, και για όποιον νομίζει ότι έχουμε καμία σχέση με ήρθαμε να σπάσουμε και αυτή το bubble. Είμαστε πολύ πιο κοντά σε Ορθόδοξου Τούρκους παρά σε οτιδήποτε άλλο. Άρα μείνετε συντονισμένοι. Εχπαρίας και κράχ, ρίτσιο, ήρθε η στιγμή. Όχι, αλήθεια εδώ, κάμερα σε μένα. Στο μικρόφωνο. Πε μου την αλήθεια το τηλέφωνο. <laughs> πο, πο, πο. Υποσυνείδητα, πώ μεταφέρονται αυτά τα μηνύματα, Είδες. γιατί το μυαλό λειτουργεί. Συνεχώ, κάθε λεπτομέρεια, κάθε πράγμα που έχει δει είναι εκεί. Γι' αυτό και το marketing είναι πετυχημένο στον καπιταλισμό. Φουλ. Ναι. Θα το πετύχει αυτό. Δεν έχει πιάσει τον εαυτό σου μόνο στο βράδυ να σου έρθει ένα κομμάτι και να πει μπήγαλι, ρε. Πότε άκουσα εγώ μπήγαλι, πότε έπαιξε, Γιατί σχηνά. Στι άκουσα εγώ μπήγαλι. Έπαιζε όμω στα σκατά στα τζάμπο, έτσι τα αναφέρουμε στην Αθήνα εμεί. Mm. Κάποια στιγμή μπαίνοντα για να πάρουν κάποια παιδάκια, κάποια δώρα, έπαιζε. Ένα κομμάτι που έλεγε "Δε μεγαλώνω" μέσα για ποιο λόγο και back to back το επόμενο κομμάτι ήτανε για ότι έχω κάνει δε μετανιώνω δε μετανιώνω. Γιατί oh, ε, καταναλώστε, ό, ο, ο, ο, και σώστε. Αυτό. Σε φάση ήρθα εδώ. Τάξι, δώρα είναι. Ε, shopping therapy. Βέβαια. Έτσι, κάνει πολύ καλό. Τέλος είναι στον κόσμο ότι το να νιώσεις καλύτερα και να είσαι είναι ένα κύκλος πραγμάτων. Πρέπει να εκφραστεί, να δημιουργήσεις, να μπει σε μια κοινότητα ανθρώπων που έτσι βλέπουν τα πράγματα ίδια, να γυμναστεί, να τη διατροφίσεις, είναι πάρα πολλά πράγματα. Λέει όχι. Τι να ασχοληθεί με όλα αυτά. Πήγαινε, εξόδεψε το μισθό σου σε πράγματα τα οποία απλά θα τα στιβάξει, να τα κάνει. εξή, τι θα είναι στο τέλο. Ναι. Το ναι, έχουν ναι, δείξει ναι. πολύ ωραία στο Black Books. Δεν ξέρω αν ξέρετε μια, την καλύτερη σειρά όλων των εποχών. Το Black Books που είναι. Όχι, δυστυχώ. Ναι, τρομερή. Που ξέρει, κοιτάζαν τα πράγματα του σπίτι και λέγαν τι είναι αυτό τελικά. Τι το πήραμε, τι κάνει αυτό τελικά. Ξέρει. Εν πάση περιπτώσει, μέσα σε αυτόν τον παραλογισμό του παρεία και όλων αυτών των πραγμάτων. Ε, είμαστε εδώ για να δώσουμε μια πνοή και τον επόμενο καιρό θα ακολουθήσουν διάφορα ωραία πράγματα, καλέσματα και νέες συνεργασίες νομίζω στο τέλος τη εκπομπής θα υπάρξει και η πρώτη φωτογραφία που θα δίνει με χέρι με χέρι <laughs> και θα παίξεις από κάτω λεζάντα... λογικά θα είναι ένα ακόμα κομμάτι του Βοάκ, ξέρω, <laughs> που υπογράφεται <laughs> τα πέμπτα διόδια πριν γίνει ο Βοάκ <laughs> ε, Όλοι μαζί τα φάγαμε ε, ναι. και... Ε, εντάξει όλα αυτά τα ωραία ο, λοιπόν, να συμπληρώσω ναι, ναι. και πριν κλείσουμε αυτό το θέμα ότι ο Pan P στο chat λέει Black Books καλ, κορυφαία σειρά και γραφή στα καλύτερά της είναι φίλε πραγματικά όποτε δεν είμαι καλά για κάποιο <laughs> λόγο να ξέρεις ένα επεισόδιο από το Black Books είναι αυτό που με, με κάνει καλά okay. είναι, είναι, και τα άτομα επειδή τα παρακολουθούμε και μετά από την... Από το τέλο γιατί έχει μία-δύο σεζόν. Τώρα είναι stand up comedian οι τύποι αυτοί. Mm -hmm. Ο, και εντάξει, είναι πολύ πετυχημένοι. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Πραγματικά θα έπρεπε αυτή η σειρά να γίνει η μέρα του φωνατζίδε. Αλλά εδώ είμαστε. <laughs> ποτέ δεν ξέρει. Μπορούμε να την σκηνοθετήσουμε σε δέκα χρόνια. Να κάνουμε μια τέτοια. Ποτέ δεν ξέρει. Γιατί τόσα χρόνια, τέλο πάντων. Ναι, εντάξει, τώρα ξέρει. Δίνω με, την με, ηλικία μου. Εμένα Περνάνε τα χρόνια δεν καταλαβαίνω. <laughs> τώρα το 2025, α πω. Ναι, εμεί προάλλε ηχογραφήσαμε μια εκδήλωση στην Ασοέ. <laughs> τε, <laughs> και τελικά ηχογράφη ήταν το 2012. Έλα, εντάξει, εμεί μετράμε τα νιάτα μα με μνημόνια εδώ πέρα. Δηλαδή, πώ μετρά το μπάνιο που κάνει με τραγούδια. Έκανα τρει ή μισή τραγούδια. Έχουμε κάνει μέχρι τώρα τέσσερα μνημόνια <laughs> ναι, ναι, ναι, ναι, <laughs> η τραγουδια εχουμε κανει μεχρι τωρα τεσσερα μνημονια η ζωη μα. Τρομερό. Τα πιο τρυφερά μα χρόνια. <laughs> Μπράβο, ναι. Στο άνθο τη ανεργία μα κτλ. Ελπίζω, δεν σας βλέπω πάντως πολύ αγχωμένους βλέπω πίστε και από... Καπνίζετε? Ε, όσο το επιβάλλει ανάγκη okay, <laughs> Θα όχι. Οκ, okay, τρομερό, τρομερό ε, γιατί πάντα υπάρχει εδώ ένα έντονο βλέμμα προς τα μένα Που είμαι ο λίγοντή με τα αναπνευστικά μου περίεργος Μου λένε λίγο λίγο να καπνίσουμε φίλες Βαγάλος, πονέα Α, γι' αυτό έχει καθιερωθεί το δύο τραγούδια σερί <laughs> Γιατί τώρα Βγείτε στα δύο λεπτά Κάμε τη ναι, στερουφή ναι. σαν τις άμπρες ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και μπείτε με τα μέσα, φρέσκι και ωραί ναι, χαρά. Λοιπόν ε, σε ένα κομματάκι που θα ήθελα ένα μικρό σχολιασμό, το οποίο του σχολιάσαν και τα, τα άτομα που μας ήταν πάνω στο 1431 ήταν πώς βλέπετε το ραδιόφωνο στην εποχή της εικόνας. Έχετε πει κάποια πράγματα και πριν σίγουρα, αλλά αν έχετε να πείτε κάτι παραπάνω, ναι, για να δώσω πάσα και για το επόμενο κομμάτι. Και κάνοντας την εισαγωγή, να πούμε στην εποχή της εικόνας, ε, χωρίς να το... Ε, για τους ανθρώπους που μεγαλώσανε χωρίς social media, και social media είναι αυτά που λένε πλέον τα hip -hop κομμάτια, που είναι το νέο punk, ήταν η πλατεία, εκεί θα βρούμε, εκεί ξέρεις, εκεί θα γράψουμε και το σύνθημα και τα αούα και, και τις καγκουριέ. Ε, για, για εμάς που μεγαλώσαμε χωρίς αυτό και αρχίσαμε μετά με τα social να αναπτύσσεται πάρα πολύ εικόνα, δηλαδή η περσόνα, το Τι έχει εσύ στο μυαλό για τον εαυτό σου, τι θες να πλασάεις του άλλου, γιατί αυτό πλασάρουμε ουσιαστικά. Και μετά αυτό το καταναλώνουμε και μας καταναλώνει ταυτόχρονα η εικόνα που έχουμε, είναι βαθύτερα. Ε, υπαρξιακά ζητήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι, πηγαίνει σε συνδυασμό πάντα με το κενό μεταξύ σειρμού και αποβάθρα. <laughs> είναι φιλοσοφικό το, το υπόβαθρο τη εκπομπή. Ε, Σα καλώ και σε αυτό. Πολύ <laughs> ωραία. Ε, και ε, μέσα σε αυτή την κατανάλωση, το ότι το θέαμα πλέον ε, σε καταναλώνει και καταναλώνει από αυτό, αυτό που έκανε η εργασία παλιότερα, ε, πλέον η εργασία είναι τόσο εντατική η οποία ε, είναι πλέον η ζωή μας μια παρένθεση στην εργασία μας. Πιο παλιά η εργασία ήταν μια παρένθεση στη ζωή μας. Δεν είχαμε οκ, τελείωσε. Yeah. Τώρα, λιγότερες ώρες και ταυτόχρονα μια περσόνα να συντηρήσεις. Γιατί, οκ, okay, ε, όπως λέγαμε παλιά για τα social, που χρησιμοποιείτε και εσείς και εγώ παρίας, ε, τα χρησιμοποιούμε εν μέρη για να μπορούμε ή να είμαστε και σε αυτό το πεδίο, να είμαστε ανύπαρκτοι. Βέβαια, έρχεται εκεί ο αλγόριθμος και σου λέει είσαι από μας για εσάς, για σας έτσι είναι μια αυτιστική πολιτική ότι θα το δουν άνθρωποι που ψάχνουν άρα θα σε ξέρανε κάπως έτσι κι αλλιώ άμα βρισκόσταν στα καφενεία ή οπουδήποτε λέω στην πλατεία ε, και όλα αυτά φτάνει η εποχή τη εικόνα και το θέαμα έτσι με κόσμο να έχει τρομερή απόσπαση, δηλαδή ο Άλντους Χάξελη πάντα πετυχημένος, θα υπάρχει Τόνου, τόνους πληροφοριών και σκουπιδιών και για να βρει. θα είναι όλα ελεύθερα. Και τα αγωνιστικά και τα πράγματα που γίνονται στην πραγματικότητα. Όλα θα είναι. Απλά θα είναι θα μένα κάτω από τόνου σκουπιδιών. Κι άντε mm. εσύ να έχει τα φίλτρα, την υπομονή και τη διάθεση να ψάξει. Και εδώ τα ραδιόφωνα λένε θα κάνουμε εμεί τη βρωμική δουλειά, αδέλφια, <laughs> που εμεί είμαστε άνθρωποι που συμμετέχουμε σε αυτά. Θα αποδελτιώσουμε, θα κάνουμε αντιπληροφόρηση, θα δούμε τα πράγματα. Όμω. Ο κόσμος, αυτός που θέλουμε να αγγίξουμε με το ραδιόφωνο, συνεχίζει και αναζητά το θέαμα. Είναι πλέον το κλικ, θέλει το μάτι, θέλει ο εγκέφαλος, έχει μάτι στην πολύ γρήγορη πληροφόρια, χωρίς να δίνει σημασία κιόλα. Keep scrolling και όλα αυτά τα τραγούδια των Λιμπίσκιτ. Ε, πώς το βλέπετε εσείς σε όλο αυτό το κομμάτι, Πώ το αντιλαμβάνεστε, όχι μόνο πολιτικά και συλλογικά, και στον εαυτό σα έχει ενδιαφέρον εγώ θα ήθελα να, να ανοίξω και να πασάρω στο πάνω με ένα παράδειγμα, κύριος. Βλέπουμε στα posts στο facebook κυρίως ή στο... κυρίως στο facebook, όχι τόσο στο instagram, όταν αποφασίζουμε να ανεβάσουμε όχι φωτογραφίες, αλλά κάποιο reel, Πόσο καλύτερα το δέχεται ο αλγόριθμος, πόσο πιο άνοισα μεγάλη απίχυση έχει και το βλέπουμε από τα σχόλια κυρίως. Και σου ε... λέει και πριν, δηλαδή θα ανεβάσει ένα βιντεάκι κανονικό post και όχι σύντομο βίντεο σε μορφή Reel και σου στέλνει ειδοποίηση και σου λέει Οτι... αν το είχατε ανεβάσει αυτό σε Reel θα είχε πάει 75% καλύτερη η απίχυση. Κάντε το, δοκιμάστε το, να το preview, είναι έτοιμο εδώ. Το θέμα δεν είναι ότι θα ήταν 75% στην πράξη, είναι 500% καλύτερα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ανεβάζουμε ένα reel από μια κινητοποίηση ή θυμάμαι από όταν άτομα ανέβηκαν στην πολυκατοικία που είναι τα γραφεία της Δόρα Μπακογιάννη, στα Χανιά και ανάρτησα μια σημεία της Παλαιστίνης. Σωστά. Α... Είχαμε τόσο πολύ κόσμο στα σχόλια που δεν μπορούσαμε να το διαχειριστούμε εμείς και θυμάμαι χαρακτηριστικά μέλος μας να λέει ότι μάγκε είναι ευκαιρία για blog Ήταν και ένα ε, άλλο... Εδώ θα γίνει Μια απλή φωτογραφία επίσης ήταν. Με ένα πολύ απλό πλακάτ από τη ε, ε, διαδήλωση για τα ΤΕΜΠΗ που ήταν αυτή η πολύ βουβή, λίγο πρωτόγνωρη διαδήλωση που ήταν σε όλη την Ελλάδα ε, τον Φλεβάρη ή τον Γενάρη, δεν θυμάμαι σε ποια από τι δύο ήταν, ε, αν ήταν 26 Γενάρη ή 28 τον... το, Νομίζω Γενάρη. Τον Γενάρη, γιατί ναι. ήμασταν στα Χανιά. Σωστά, ναι. Που είχε ανέβει μια πολύ απλή φωτογραφία με τριώτα τεχνικά, δηλαδή απλά σήκωσε ένα μέλο του κράχ κινητό και έβγαλε μόνο το πλακάτ χωρί να δείχνει καν πού είναι. Και είχε ένα μήνυμα. Αυτό α πήγε. Τάπα. Πήγε αλήθεια τάπα. Ναι, ναι. Κάτι πανοραμικά βιντεάκια με τον κόσμο στα χανιά, στην διαδήλωση κτλ. Αυτά είχαν πάει αλήθεια τάπα και είχαν μαζέψει ξαφνικά κοινό το οποίο ποτέ δεν θα έψαχνε το κοινωνικό ραδιόφωνο Ποτέ επίσης δεν ενδιαφέρθηκε να μάθει ποιο είναι το κοινωνικό ραδιόφωνο χανίων. απλά μια φωτογραφία, ένα βίντεο, ένα ριλ και είχε την άποψή του και άρχισε να πετάει σχόλια και ο καθένας μακρύ και κοντό και εκεί αρχίσαμε λίγο τα μπλοκ και εμείς. Ναι, ναι, ναι ήταν πολύ καλή ευκαιρία για μπλοκ. Εντάξει, οι συγκεντρώσεις αυτές επειδή δεν έχουν γίνει και μεγαλύτερο στον ελλαδικό χώρο ναι. και σε σύνολο και στον ελλαδικό και στο εξωτερικό αλλά και σαν πλήθος κόσμου παντού σε όλες πόλεις και χωριά και ακόμα πόλεις κουλοπού ε, το σχολιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ που κάναμε μια θεματική με τον Κώστα το θαλέρο για το θέαμα και ότι ο κόσμος ε, δεν κάνει συνεχώ να υποτιμούμε τον κόσμο. Ότι οκ, okay, έχει σαπίσει, έχει πέσει το φρούτο, έχουν οριμάσει συνθήκε, έπεσε, άπησε. Οκ, okay. βλέπουμε ότι πάντα ο κόσμος προσπαθεί με κοινωνικά με τρόπου, ε, είναι κοινωνικά αμόρφωτος, έτσι, απλά βλέπει μια αδικία τεράστια για τη δολοφονία στα την κρατική δολοφονία στα Τέμπη. Και φυσικά επειδή ήταν παιδιά μέσα ε, και έπαιξε το συναισθηματικό μέχρι το ηχητικό και ήταν παιδιά από την Ελλάδα, δεν ήταν όπω την Πύλο που Στον... περτάνανε τόσα άτομα. Αλλά οκ, okay, εντάξει. Δεν ήταν Έλληνε, ναι. να νοιαστούμε. Ναι. Ε, Χωρί αυτό να υποτιμά καμία από τι δύο τραγωδίε. Ε, ο κόσμος ε, δίνει κάποια στιγμή της απαντήσεις. Τώρα θα περιμένουμε εμείς τον κόσμο συνέχεια. Mm. Όχι, δεν μπορούμε να περιμένουμε τον κόσμο για να είμαστε γεγονότα. Ε, το ότι η εικόνα mm. θα μαζέψει πολύ περισσότερο είναι πιο γρήγορη και εύπεπτη. Ε, και εκεί βλέπουμε τη διαφορά μεταξύ των κειμένων όταν μοιράζει ένα κείμενο, πώς mm. το διαβάζουν πραγματικά. Και όταν μπορείς να τους μοιράσεις ένα ε, ηχητικό, mm -hmm. το βλέπω εγώ πειραματικά τόσα χρόνια, ε, πολύ μικρότερο για αυτό το ζήτημα, το ηχητικό, εάν είναι σε μια πλατφόρμα που είναι εύκολα προσβάσιμη, να το πω έτσι πολύ γενικά, θα το αγκαλιάσει στο π.χ., χωρίς να θέλουμε να το διαφημίσουμε, ε, τα περισσότερα κλικ είναι ψεύτικα κλικ. Είναι κάποιο έχει μπει για κάποια δευτερόλεπτα, το έχει αλλάξει. Εάν ε, δει πραγματικά πόσοι έχουν κάτσει, έχουν μείνει να το παρακολουθήσουν, είναι πολύ διαφορετικό. Άρα ουσιαστικά κυνηγά εσύ ένα, το περιεχόμενό σου να είναι αυτό που θε να δείξει. Κάνει τι σου με μια φωτογραφία που ποτέ δεν ξέρει. Οκ, okay, θα γίνει viral. Θα γίνει viral προφανώ. Ε, Περνάει το μήνυμά σου. Παιρνάει. Αυτό θέλαμε. Ε, δεν ξέρω Δίκιο για το τέμπι Λέω ο φίλος Καλά εδώ τα παιδιά μας πυροβολούν με σχολεία Μα τα διαβάζαμε όλα Και μας ε, και καλά κάνουν Ναι βασικά. καλά κάνουν, ναι, κάνουν από μόνο τις εκπομπή Θα περιμένουμε αδέλφια να έρθετε και εσείς εδώ Να σας ε, κάνουμε ε, ναι. ένα χωστάρισμα Και να μιλήσουμε για ό,τι θέλετε Εσείς μπαίνουν, Έχουν, ε, έχουν πράγματα εγώ. να πούνετε παιδιά Είμαι σίγουρος ε, Για πε δεν απαντήσαμε ακριβώ και στην ερώτηση, ναι, ναι, ναι. ναι. Δεν πειράζει. Το ραδιόφωνο με εικόνα. Δεν ξέρω αν ήθελες και να επεκταθεί Σπύρο. Όχι. Ε, ναι, νιώθω λίγο ότι κρατάει χαρακτήρα, ρε παιδί μου, ακόμα το ραδιόφωνο. Ε, προσφέρει αυτό που προσέφερε πάντα με τον τρόπο που το έκανε πάντα πάνω κάτω ε, και προσπαθεί λίγο να, θα το λέγανε, να φυλάει θερμοπύλες, που το λένε εδώ πέρα στην ελληνική, ε, δεν ξέρω, νιώθω ότι δηλαδή κρατάει λίγο σαν σταθερή αξία αυτό που είχε, κρατάει λίγο την ηλικρινιά του, ε, κρατάει την ευκαιρία του να βγάλεις μια ειλικρινή εκπομπή, μια ειλικρινή άποψη, γιατί δεν μπορούμε όλοι να κάνουμε ούτε εφημερίδα, ούτε μια σελίδα στο ίντερνετ ούτε ένα τηλεοπτικό σταθμό, αλλά μπορούμε αρκετά πιο εύκολα να κάνουμε ραδιόφωνο ή να κάνουμε μια απλή εκπομπή, όχι έναν ολόκληρο ραδιοφωνικό σταθμό από το μηδέν. Οπότε λίγο κρατάει αυτό το, το στοιχείο που έχει, αυτό που είπα και νωρίτερα της αμεσότητας και λίγο του όχι τόσο fast food που είναι η εικόνα, του που έχει φτάσει τόσο πολύ να, να είσαι θυσμένο σε αυτό το fast food, έχει τόσο πολύ αλάτι αυτό το φάει, που τελικά ενώ δεν σα αρέσει, είναι λύσσα, Εξακολουθεί να σου αρέσει, ε, να, να το χρειάζεσαι, να νιώθεις δηλαδή ότι το έχεις μια ανάγκη συνεχώς και να είσαι στο κινητό, να είσαι έτοιμος να κοιμηθείς και η τελευταία ε, πράξη που θα κάνεις πριν κοιμηθείς να είναι το scroll σε κάποιο social media, σε κάποια σαβούρα ανάλογη γιατί έχει ξεχάσει πως είναι πλέον το κοιμάμαι και κάνω μια π.χ. ανασκόπηση της ημέρα, π.χ. να σκεφτό τι έχω να κάνω αύριο, π.χ. να κοιτάξω το, το, το, το, το, το, το, το, το ταβάνι συντελική. Το έχω ξεχάσει προσωπικά αυτό. Έχω πιάσει πολλές φορές στον εαυτό μου για παράδειγμα να κάνω scroll να κλείνουν τα μάτια μου από την ίστα αλλά εγώ να συνεχίζω το scroll, γιατί δεν έχω πάρει την τζούρα που ήθελα ε, από αυτό το scroll. και έχει γίνει βασικά σαν το τσιγάρο. Ναι, ήθελα να συμπληρώσω γιατί είπες και για το αλάτι ναι. ότι δεν είναι τζούρα, είναι εξάρτηση και αντίστοιχα δεν είναι αλάτι, είναι κόκα. <laughs> βασικά ναι, βασικά ναι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες ότι δεν θυμάσαι πώς είναι το ταβάνι σου ε, Πραγματικά Θα ήταν καλό να ρεμβάσεις πριν κοιμηθεί. Πραγματικά ε, Σίγουρα το κινητό είναι προέκταση όχι απλά του χεριού μας Πλέον του μυαλού μας και της λειτουργίας ε, του ίδιου ναι. μας του μυαλού ε, Και θέλω να συμπλήρωσω κι εγώ κάτι στην ερώτηση που έκανα Αλλά δεν έχει σημασία γιατί mm -hmm. συζητάμε έτσι αλλιώ ε, μαζί ε, λέμε ότι τα RGNA και ο αέρας τουλάχιστον για τα ραδιόφωνα, αλλά τώρα και Ιντερνετικά μπορούμε να πούμε ότι πλέον με την πρόσβαση που έχει ο κόσμος στο Ιντερνετ ότι δεν είναι τόσο όπως ε, παλιά το ότι οκ okay, δεν μπορούμε να ακούσουμε πλέον και τα μάξια και στα κινητά. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να ακούσει ποιοτικά κάπου. Όλοι έχουνε. για αυτού που δεν έχουνε και θα προσπαθήσουμε ότι τα RGNA ή ο αέρας ή όλα αυτά είναι κοινωνικό αγαθό. Είναι mm -hmm. για όλους. Είναι αέρας Είναι κύματα. Είναι για εμάς. Δεν είναι για αυτούς. Δεν είναι για τη διαφήμιση της coca -Cola. Είναι για τη διαφήμιση της... του να εξεγερθεί ο κόσμος α... Α... απέναντι στα δεινά του. Σε αυτά που να, να βγει, να αγωνιστεί. Να συλλογικοποιήσει τις αρνήσεις του. Από πούμε ότι δεν πάει άλλο ρε παιδί μου. Οκ. Okay. Ε, και αυτό είναι σημαντικό βλέπω, περιμένουμε περιμένουν διαθέσει στο νησί εδώ <laughs> ε, θα έρθω, θα έρθω ε, ως ο νουπο θα γίνει και αυτό θα, θα κλείσουμε και ραντεβού σε ένα χρόνο για τους ακρατές που δεν ξέρουν επειδή μιλάμε εδώ και στο τσάτ και έχω καλέσει και τον κόσμο από το κράχ ε, με έχουν καλέσει και κάτω θα... Θα... Θα, γίνει και θα γίνει και αυτό όλα Χρειάζεται. θα γίνουν ε, τι άλλο αυτό λέγαμε παλιά για τα rg Anna, ότι είναι κοινωνικό αγαθό και όπω τα υπόλοιπα, δηλαδή δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Και όπω πολύ ωραία έπε στο προηγούμενο κομμάτι τη εκπομπή, ότι το κράτο έχει το πάνω χέρι, όχι μόνο στο μονοπόλιο τη βία, αλλά έχει το πάνω χέρι και στον αέρα, τον κοπανιστό, το δικό μα, τα RG1. Αυτό κάνει, deal, κάτω ή πάνω από το τραπέζι. Αυτό έχει τις, τα παράνομα, γιατί ξέρετε πώ εκπέμπουν γενικότερα όλο το κομμάτι αυτό είναι. Τρομερά μαφιόζικο. Είναι με όρους μαφίας. Ε, για όσους ξέρουν όντως τι δουλειές κάνει η μαφία π.χ. στην Ιταλία με τα σκουπίδια. Ε, να ξέρετε ότι κάπως αντίστοιχα λειτουργεί και το κράτος με, το ραδιο, με τα ραδιόφωνα μάλλον. Ο ένας ο φίλος ο Έτσι ο Τάδε από αυτό το κόμμα παίρνει ένα άδεια ανοίγουν άλλοι τέσσερι μαζί το Από ποιον παίρνει την άδεια και πώ Ουσιαστικά είναι ημιπαράνομα όλα αυτά. Ακριβώς. Και. Πολλές φορές σου δείχνει το κράτος ότι κι εγώ είμαι παράνομο είμαι ουσιαστικά. Λοιπόν. Αλλά μέχρι να το ξεπεράσει ο άνθρωπος την αντίληψή του ότι μόνο αυτό μπορεί να του οργανώσει τη ζωή του, έχουμε ακόμα λίγο καιρό. Το δουλεύουμε νομίζω. Ναι, εκείνο το, το καλό παράνομο και όχι το ναι. κακό παράνομο. Ε, ναι, τι είναι τίποτα βάνδαλοι που γράφουν συνθήματα και χαλάνε Πετάνε τώρα τρικάκια. το... Τρικάκια, αυτά τα όχι, δολοφονικά όχι, όχι. τρικάκια. Εδώ έχουμε παιδιά να κάνουμε το θαύμα του ιδιωτικού τομέα και την επιχειρηματικότητα και το να πάει βζήν η οικονομία μας, έτσι. Και για αυτό το λόγο έχουν καταλήξει και τα, όλοι όλη ραδιοφωνική μπάντα. Μία νεκρή μπάντα η οποία απλά παίζει την ίδια playlist με 250 τραγούδια όλη τη βδομάδα 7 και ανάμεσα έχει παραγωγούς ραδιοφωνικούς οι οποίοι... Έχουν ένα 2-3 ώρο την ημέρα τις καθημερινές που είναι και χάει ακροατήριο ε, και όχι τα σουκού που απλά μια playlist και παίζει ένα υπολογιστή και δεν διαλέγουν καν τη μουσική παιδιά. Δηλαδή από το 2002-2003 που πρώτο η playlist με αυτή την έννοια το διαλέγει ο υπολογιστή αντί για τον παραγωγό τη μουσική που ήδη είναι στενή ε, ο, ο παραγωγός λέει απλά τα ζώδια, την κίνηση στους δρόμους και τους 2-3 χορηγούς του κάθε ελαφούς. Είναι τρομερό αυτό. Και πλέον, να ξέρεις, επειδή παίζουν και οι εταιρείε με τα πνευματικά δικαιώματα, οι μαναντζαροί Και αυτά πλέον τους λένε και ποια κομμάτια θα παίξουν mm. αυτό το μήνα Και με ποια βαρύτητα το καθένα Ακριβώς, prime time τι θα παίξει έτσι, ο έτσι. George Tanner στο best fucking έτσι. Ναι, όλα αυτό είναι τρομερό Ο κόσμος ακόμα όμως, επειδή έχει την αμεσότητα, έχει την παρέα του και είναι κάτι σταθερό Ναι Γι' αυτό αγαπητοί Ρέδε η συνέχεια και η συνέπεια πάντα είναι πολύ μεγαλύτερη σημασία στην παρέα. Όταν κάποιο μάθει να σε ακούει κάθε μέρα, μπορείς να κάνεις 4 ώρα μέχρι το πρωί φορτηγάτζίδε. <laughs> Θέλει να κάνει. <laughs> Όταν είσαι κάπου σταθερά, ένα σταθερό ραντεβού και όχι. θα σε ακούσει. Ε, τώρα επειδή δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα για τα RGNA τα οποία έχουν χτυπηθεί όλες οι λογικότητες ραδιοζώνες έχουν ρίξει τις από την πολυτεχνιού βέβαια αυτό έγινε αφού αυτό αυτοδιαλήθηκαν αλλά δεν έχει σημασία θα μπορούσε να ξεκινήσει κάτι άλλο ε, και στα υπόλοιπα ραδιόφωνα που δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω γιατί υπάρχει και κόσμος που δουλεύει πάνω σε αυτά άρα εμείς πάντα περιμένουμε τα επόμενα βήματα ε, να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε νέα εγχειρήματα που θα ξεφυτρώσουν ε, και αυτό θα είναι το πιο σημαντικό ε, πάντα για το απομένο μας μέσο το μέσο που μας ταξιδεύει το μέσο που έχει αυτή την αμεσότητα λοιπόν ο, δεν γίνεται να με διαβάσω τις Στέλνη τώρα ε, ο φίλος ο Τροπέας σας παραγαλώ ήρθε το ΣΥΡΙΖΑ και τα νομιμοποίησε όλα με παπάκι σίγουρα Δηλαδή, χρόνια που ήταν παράνομα όλα τότε ναι Έ, έκανε διάφορα ο ΣΥΡΙΖΑ, ε, σίγουρα. Είχε προτείνει και στις ραδιοζώνες κάτω από το τραπέζι να δώσει άδεια. Επίσημα. <laughs> και παίζει να γελάγανε και τα τσιμέντα της πόλης <laughs> Το οποίο ξέρετε τι σημαίνει όταν παίρνει άδεια. Πλέον ε, έχεις IP, πλέον έχεις... Ε, ε, και Είμα... τι θα παίζεις μουσική, πραγματικά δικαιώματα. Είχαμε την ΑΕΠ τότε. Συγγενικά. Έχει. Εσούρου. Εσούρου, φουλ. Έχει. Ετ. Και έχει και σίγουρα την αντιτρομοκρατική και όλε αυτέ καταπληκτικέ, οι οποίε περιμένουν να πει ότι. Οκ, okay, εσύ θε να απαγγείλει Σέξπιρ για να πει, άτι ευγενικοί μου άνθρωποι, τι ώρα θα ήταν να παίξουμε ποδόσφαιρο με τα κεφάλια των αφεντικών μα. Ε, Προτροπεί σε τρομοκρατία μέσα. Ναι, αλλά σκέψη τον Πάτσο που η δουλειά του θα ήταν να ακούει όλη μέρα, δύο ζώνες. Ε, είχαμε σταθερό ακροατή ο οποίος έστέλνε βανάκι της ΕΕΥΠ από τη γωνία στην Κοκκινοπούλου που είχε πάντα ένα βανάκι ε, πρακτόρων ε, εκεί. Μας έστέλναν κάθε μέρα μήνυμα. Το πιο τρομερό ήταν ότι είναι πολύ πετυχημένο σε, ένα παλιό, σε μια παλιά ταινία, αν δεν έχετε δει ρε την έχουμε κάνει και εδώ εσωτερική προβολή. Λέγεται Radio Alice στα ναι. ελληνικά. Ναι. Είναι δουλειέ του ποδαριού. Ήταν αυτή που προβάλαμε και στο κοπίτι πίτσα, στον ένα ναι, χρόνο ναι, ναι. λειτουργία. Μπράβο, ε, Και αν θυμάστε ότι και καλά ο Μπάτσος ο οποίο άκουγε συνέχεια και έλεγε. Ναι. Και όταν μπήκε τελικά στο στούντιο, ενώ του βαράγανε. Και αν θυμάστε στο τέλο τη ταινία, έδειξαν. έπαιξε το πραγματικό ηχητικό από την είσοδο και την εισβολή τη αστυνομία μέσα στο στο στούντιο. Ναι. Πριν από αυτό είχε δείξει τον Μπάτσο, τελικά πήρε το μικρόφωνο και μίλησε. Εντάξει. Αν αλλάζει τέτοιε συνειδήσεις στο ραδιόφωνο καιρό να το ξαναδούμε πιο ζεστά. Εμείς βοηθάμε να ολοκληρωθούν να πραγματοθούν επιθυμίες διαχρονικές. <laughs> αυτό είναι όλο. <laughs> ε, μου θυμίζει λίγο αυτό. Ε, ένα, μία από τις τρεις επίσημες βάσεις το, του κοινωνικού ραδιοφώνου Χανίων είναι το χωριό Κάντανος Mm -hmm. το οποίο είναι το πρώτο χωριό στην Ευρώπη το οποίο έκαψαν οι Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όπου έγιναν θήριο δίες ε, και κάποια στιγμή το 2021-2022 είχαμε δοκιμάσει να στήσουμε κεραία σε κάποιο χώρο εκεί τώρα η Κάντανος είναι μεταξύ βουνών και το μόνο ραδιόφωνο που πιάνει είναι το ραδιοπαλαιόχωρα. Ραδιοπαλαιόχωρα και ραδιοριζίτες. Ξέρω εγώ αυτά τα δύο το ένα ελληνικά λαϊκό pop σκυλο καταστάσεις και το άλλο κριτικά, αλλά ριζίτικα κριτικά, βαριά. Ναι και σκεφτόμασταν ότι πρέπει να γίνει κοινωνιολογική έρευνα <σκυρίζει> γιατί εντάξει είναι ένα χωριό το οποίο έχει μεγάλο ποσοστό ηλικιωμένων το οποίο περιμένουμε <σκυρίζει> να ακούει ραδιόφωνο Οπότε, λίγο τι θα αλλάξει στο χωριό σε ένα, δύο και τρει μήνε που από τι δύο επιλογέ σε ραδιόφωνα θα έχουν και μια τρίτη και θα είναι ένα αντιξωστικό ραδιόφωνο. Υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να συντονιστεί κάποιο, ο οποίο δεν είχε ιδέα ούτε για το χώρο, ούτε για το σταθμό μα, ούτε τίποτα. Οπότε θα είχε πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Ναι, δεν έτρεξε αυτό, δυστυχώ. Ναι, ήταν ένα πιλωτικό διάστημα. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο ήταν καλό όσο κράτησε. Και μάλιστα ε, ήρθε και στον ε, Τροπέα στο chat, ε, του ήρθε η σύνδεση με τον Μπάτσο που μίλησε στο Ράδιο Αλίκη και λέει πείτε ρε τις ογραφιές των Μπάτσων για την καλλιτεχνική φλέβα στην Παπαρούνα. Α, Ποια είναι η Παπαρούνα να, να πούμε. Ναι, η Παπαρούνα είναι το στούντιο του Κράχ, έτσι ονομάζεται, και ο αγαπητός Ακροατής Τροπέας ε, αναφέρεται στην εκένωση της κτηρίων στο Λόφο Καστέλη την 1η Απριλίου του 2024 η οποία ήταν μια κένωση τελικά που κράτησε τρεις εβδομάδες μόνο αλλά μέσα σε αυτές μαζί με τις υπόλοιπε καφρίλε που έκαναν την πάτση που υποσχέθηκαν ότι αυτή τη φορά δεν θα κάνουν αυτή τη φορά στην πρώτη κένωση της Ρόζας όπου ήταν εννιά μήνες και με το που μπήκαμε είδαμε Όντως καφρίλες που είχαν κάνει, είχαμε γράψει ένα πολύ μεγάλο κείμενο... με φωτογραφίες, τα είχαμε τεκμηριώσει όλα. Δεν πήγε πουθενά αυτό... Μιλάμε Αλλά... και μέχρι για τσιμέντομα των ε, τουαλετών ε, μέχρι πόσα μέτρα βάθος, mm. δύο μέτρα βάθος φάση ε, Ήταν τώρα 6-7 λεκάνες τουα... τουαλέτας τσιμεντωμένες και περασμένες με το μυστρί για να ισχυώσει Δεν ήταν πάνω. απλά η καφρίλα του γράφω κάτι, σπάω κάτι, ήταν σε άλλο level. Ναι, ήταν ότι δεν θέλουμε όποιο και αν μπει εδώ πέρα να μπορεί να χρησιμοποιήσει το χώρο Αυτό. Μια ζημιά η οποία αντικαταστάθηκε σε 10 μέρες mm. τελικά αλλά ναι, στην δεύτερη εκένωση, όπου αυτή τη φορά και το Κράχ είχε παρουσία στον χώρο. Ε, πρώτον, την ώρα της εκένωσης, όπου πήγε κόσμος εκεί και ζήτησε, αφού ολοκληρωθεί η επιχείρηση, να μπει άτομο να πάρει τα πράγματά μας μέσα, όπως δικαιούμαστε τέλος πάντων. Ε, άφησαν όλες τι υπόλοιπες εκτός από το κράχ γιατί σύμφωνα με τον αρχιμπάτσο που ήταν εκεί ε, είμαστε σταθμός όπου δεν είμαστε το μητρό των αδιοφώνων ακόμα και των ηλεκτρονικών οπότε είμαστε παράνομος και ο, ο εξοπλισμός θα κατασχεθεί εν τέλει ο εξοπλισμός βρήκε τον τρόπο του να έρθει στα Επιστρέψη. χέρια μας ναι. δεν πήρε πολύ αλλά όταν μπήκαμε τρει εβδομάδες μετά Είδαμε το χώρο μας, προφανώς άνω κάτω. Ε... Να σας πω ότι μας είχαν κλέψει τα τσάγια, αλλά κυρίως ότι είχαν κάνει καστικές παρεμβάσεις μέσα στο χώρο και πάνω στο λογότυπο του κράχ. Θυμάσαι περισσότερα. Δυστυχώς όχι. Είχανε... Κάτι είχαν κάνει πάλι, όχι σαν τερατάκι κι αυτοί. Είχα να ζωγραφήσει ένα ραδιόφωνο Έτσι, είχε ένα ραδιόφωνο με την κερεούλα από πάνω και και κάτι, κάτι. ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Ε... Δηλαδή όντως η καστική παρέμβαση Υπήρξε κάποιο άτομο αρκετά δημιουργικό Εκεί μέσα με έμπνευση αρκετή εκείνη στιγμή τουλάχιστον Ώστε να πει, ωραία, θα βάλω κι εγώ το λιθαράκι μου εδώ Με Πιθανότατα. πιθανότατα. Απατσάγια μας δηλαδή <laughs> μάλλον. Ε, <laughs> από τον πολίτε ίνη. Ήταν αυτό, ήταν το μουτζουρωμένο τερατάκι του Κράχ, το οποίο να σημαίνει ναι. ότι τα είχαν ε, ζωγραφίσει τα κραχόπεδα, δηλαδή τα πεντάχρονα. Το παιδικό, από, τμήμα, το του παιδικό τμήμα του Κράχ. <laughs> ε, και τι άλλο. Και ένα βιβλίο από ένα μέλος του Κράχ, δεν θυμάμαι ποιο βιβλίο, αλλά έχει να κάνει με τρανς άτομα και ταυτότητα φίλου, το οποίο βρέθηκε... Όχι σκισμένο, αλλά βρέθηκε σε σημείο που έκαναν φρουρά οι μπάτσοι. Δηλαδή κάποιος το είχε πάρει από το χώρο και Ορίστε. ίσως διάβασε μια, μια σελίδα από αυτό, το οποίο για μένα έχει πάρα Δε πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Δεν λειτουργεί το ραδιόφωνο τόσο δημιουργικά <laughs> και ανοιχτά. Ήταν ένας ανοιχτός κοινωνικός χώρος. Κοίτα ναι, να δει. Αλλήμωνο, ναι. Ε, πάντως, ε, για να πούμε για την ιστορία στη Δεύτερη Εκένωση, οι καθρύλες που έκαναν, στο σύνολο στο χώρο ήταν πολύ πολύ mm -hmm. ε, γιατί κοινώς ενώ είχαν υποσχεθεί ότι δεν θα κάνουν αντίστοιχα πράγματα τα άτομα μπήκαν στο χώρο και οι μπάτσοι είχαν φοδεύσει πάνω στα κρεβάτια των κατοίκων είχαν ρίξει κοπριά ε, στους κοινούς τους χώρους είχαν αδειάσει όλα τα περιεχόμενα τη κουζίνα πάνω στα κρεβάτια του πάλι βέβαια τα στρώματα επιστράφηκαν στο ξενοδόχο ναι, ναι, όλα αλήθεια επεστράφησαν με την έννοια ότι τα κουβαλήσανε τα παιδιά εκεί και... τα, κουβα... και... τα κουβάλισαν μέχρι το διπλανό ξενοδοχείο ακριβώς. που είναι στον ίδιο όμιλο της εταιρίας που θέλει να κάνει ξενοδοχείο εκεί που είναι τα, Λοφ... τα κατελημμένα κτίρια στο Λόφο Καστέλη και... Τα κουβάλισαν γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να καθαρίσουν. Δεν δώσαμε και αυτή τη λεπτομέρεια. Το, την ε, τη wanna-be εκμετάλλευση του λόφου Καστέλη, που είναι το πιο φιλέτο όλη τη πόλης των Χανίων, ε, που είναι τώρα ένα, ένα ύψομα. Ακριβώς πάνω το παλιό λιμάνι, για να το κάνουμε έτσι λίγο εικόνα, γιατί το, το, το ραδιόφωνο βοηθάει και σε αυτό με τη φαντασία. Ένα ύψομα πάνω ακριβώς στο το παλιό λιμάνι, φάτσα κάρτα το λιμάνιο, φάρος του ενεντικού λιμάνιου κτλ. Και αυτό να έχει τώρα μόνο θάλασσα μπροστά ε, και μόνο την παλιά πόλη πίσω. Και τον και... φάρο. Τον φάρο εννοείται. Και να είναι ένα καταπληκτικό σημείο για να ανακαινήσει τα κτίρια αυτά, τα οποία είναι τιμόρροπα, γιατί δεν τα φροντίζουν αυτέ οι, οι κατσαρίδε και μέσα οι μαύρε. Ναι, ναι. Οπότε να τα κάνουμε ανακαίνιση, να βάλουμε στη μέση τη πλατεία του λόφου μια πισίνα πάρα πολύ ωραία. Ναι, την ναι, οποία <laughs> Πώς βέβαια, δεν το είχαμε μετά... σκεφτεί. Την πήραμε πίσω, βέβαια. Την πισίνα. Την πήραμε πίσω, γιατί θυμηθήκαμε. Η φίλη τώρα, Μπακουγιάννη, θυμήθηκε ότι. τη το θυμήσαμε βασικά ότι είναι αρχαιολογικός χώρος από κάτω ότι ναι κοίτα να δεις οπότε κάπου πήραμε πίσω ένα μέρος ε, της όλης ανάπλασης που θα κάναμε ε, και αυτό θέλαμε να πούμε πως ε, ουσιαστικά ο λόφος υποτίθεται πως έχει ήδη περάσει στα χαρτιά τώρα ε, σε, σε επίπεδο συμφωνίας και σύμβασης με το Πολυτεχνείο Κρήτης με μια ωραία εταιρεία η οποία βρίσκεται πίσω από άλλε πέντε φαντάσματα οπότε ναι. υπάρχει και αυτό το context ε, διεκδίκησης από ιδιωτικό κεφάλαιο. Είναι ιστομένα τα κτίρια. Ναι, βασικά είναι. Ναι, πολλά ναι. χρόνια τώρα. Ωραία. Και θα κλείσουμε με αυτή την ενημέρωση και sorry που κλείνουμε ξαφνικά. Αλλά αυτοί. πρέπει να μπει η επόμενη εκπομπή. Συμβαίνουν και αυτά και στι καλύτερε οικογένειε. <laughs> να σα ευχαριστήσω πολύ γρήγορα για την παρουσία σα. Ήταν πολύ ωραία εκπομπή. Αρκετά εμείς, ιδιαίτερη εμείς, για την πρόσκληση. Εμείς, σας Και δεν ήταν τίποτα Θα τα ξαναπούμε Θα έχουμε έτσι κι πλέον Έγινε η πρώτη μας σοβαρή δικτύωση Συναντηθήκαμε Άρα από εδώ και πέρα θα έχουμε και πράγματα που θα κάνουμε μαζί Λοιπόν ευχαριστώ Και καλή συνέχεια Ακολουθεί το SciVibes σε... σε πολύ λίγο Γεια σας